Καλό μεσημέρι φίλε και φίλοι, καλώ ήρθατε στον Art.fm στου 90,6. Μία και τέσσερα πρώτα λεπτά και η εκπομπή ΑΕ ξεκινά. Ο Δημήτρη Καζάκη και η Γεωργία Μπάστα μαζί σα, όπω κάθε μεσημέρι, από Δευτέρα ω Παρασκευή αυτή την ώρα, ω τι 2.30. Περιμένουμε τα μηνύματά σα. Ε, γράφετε PAM και το μήνυμά σα και αποστολή στο 54344 ή μέσω του email τη εκπομπή, εκπομπή ΑΕ παπάκι Λοιπόν σήμερα έχουμε πολλά να πούμε είναι γεμάτη μέρα θα έχουμε και θα φιλοξενήσουμε μάλλον στην εκπομπή ε, κάποιους ανθρώπους ε, που αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους για την εργασία τους. Θα έχουμε παραγματοσχάρη τον πρόεδρο των ε, μικρών φορτηγών αυτοκινήτων ε, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι το μεσοπρόθεσμο του ΣΚΕΙ κανονικά είναι σε κινητοποιήσει αύριο. Αυτή την ώρα μάλιστα είναι σε μια συνάντηση με τον κύριο Μίχαλο. Στη συνέχεια θα τα πούμε με τον κύριο Παπούλια. Όχι όμω ε, μόνο με τον κύριο Παπούλια θα τα πούμε και με ένα συνάδελφο, τον Αντώνη τον Κοκορίκο από το ΦΛΑΣ. Καθώ ο ΦΛΑΣ, ε, ίσω περισσότεροι από εσά μπορεί να ξέρετε ότι έχει σιωπήσει επί τη ουσία εδώ και πολύ καιρό. Είναι σε απεργία οι συνάδελφοι εκεί, είναι απλή τουλάχιστον 4 μήνε, από χθε όμω αποφάσισαν οι συνάδελφοι και άλλου είδου κινητοποίηση αποφάσισαν να σπάσουν τις σιωπή τους, να του να πάνε τα μικρόφωνα του και να μιλήσουν για όλα αυτά που τους όμως μια θα συνδεθούμε και με την Τίνο και θα δούμε κάτι που δεν θα το ακούσετε πουθενά άλλο, καθότι οι βουλευτέ μας είχαν ένα περίεργο τάμα στην Παναγιά της Τίνο και Βουλυκιά θα δούμε... Θα... Κάποιοι τέτοιοι είπαν κι αυτοί... Θα δούμε όμως τι συνέβη, διότι πήγαν οι βουλευτές μας στην Παναγιά της Τίνο να προσκυνήσουν τη Μεγαλόχαρη Θα δούμε όμως τι έγινε στη συνέχεια στο νησί Λοιπόν, να δώσω γρήγορα το μικρόφωνο στο τηλεοπτικό αστέρα δεν δε θα, δε θα σε βρίσκω εδώ στο ραδιόφωνο καθόλου Γιατί? Θα ανοίγω όποιο κανάλι θα ανοίγω θα σε βλέπω ναι. Λοιπόν <laughs> Αλλά ε, ε, επειδή εδώ ας πούμε μου θα είναι παράπονα Θα λόγο. μου λες θα, θα, θα λες την εκπομπή πριν Ότι δεν το αναφέρω εδώ στην εκπομπή Και χάνουνε δεν σε βλέπουν. Λες την Αυτό τηλεόραση Αυτό την τελευταία στιγμή Εντάξει όσα μπορούμε να τα λέμε σε παρακαλώ Λοιπόν ήσουν σήμερα το πρωί στον κύριο Παπαδάκη Καλεσμέ ναι. Ε, θα έχει ανέβει, θα μπορείτε να το δείτε τα αποσπάσματα και στο YouTube και στη συνέχεια. Ναι, δεν είναι ναι, και πολύ, νομίζω κανένα μισάωρο. Α, δεν ήταν πολύ, ναι. Πο Εντάξει. Τηλεοπτικό χρόνο, μισή ώρα. Δεν γίνει μισή θελείες. ώρα, καθαρή. Μιλάμε τώρα. Μες, να σε και και ίστα, λοιπά, ναι, σου βάλει Λοιπόν, το έλεγα. Οπότε σήμερα εγγενίζει τον κύριο Παπαδάκη. Το βράδυ, μια και λέω τα τηλεοπτικά να τα πω γιατί θα τα ξεχάσω. Το βράδυ είσαι καλεσμένο στο Blue Sky. Τι ώρα. Δέκα και μισή. Δέκα και μισή. Ναι. Είναι ο κύριο Κοτρότσο εκεί, με τον κύριο Λοβέρδο, που κάνουν την εκπομπή. Δεν ξέρω ποιοι κάνουν την εκπομπή, α πούμε, αλήθεια. Απλά με καλά τα σαν... Είναι καταπληκτικό αυτό ο άνθρωπο. Λοιπόν, ε, στο μπλου σκάι δέκα και μισή. Ναι. Ωραία. Άρα, αφού είπαμε τι εμφανίσει του τι σημερινέ, για να μην ακούω εγώ τα διάφορα σχόλια εδώ που μου σέρνουν στα μηνύματα, ξεκινάμε. Τι να κάνουμε But... τώρα. Λοιπόν, ε, καταρχήν να πούμε ότι όσοι χρωστάτες στις τράπεζες, όσοι δεν μπορείτε να πληρώσετε, mm -hmm. όσοι σας, ε, σας ε, κατατρέχουν οι τράπεζες, σφιχτείτε. Mm -hmm. Διότι mm -hmm. το πασό καταθέτει νόμο για τα υπερχαιωμένα νοικογεδιά. Μπορούμε να κρυφτούμε τώρα. Αποκλειστική πληροφορία. Φωρές. Τις ποιος είναι ο Η Φώβη. <φόφη. laughs> Όχι ο Φωκτέλ, η Φώβη. Η Φώβη, <laughs> <Η οποία, laughs> Yeah, yeah. Αφού του ρίχνουμε 48 δισεκατομμύρια, λένε α κάνει και μια ρύθμιση στα χρέη. Mm. Λοιπόν, τι λίγε πληροφορίε που βεβαίω διαβάσαμε στον τύπο είναι να γελάει κανεί αρκεί να μην χρωστά τράπεζες τράπεζε. Γιατί άμα χρωστά τι τράπεζε και, και περάσει αυτό ο νόμο του Πασόκ, τότε That θα, θα πρέπει να κλέψει με μαύρο δάκρυ. Okay. Ε, εμφανίζονται πάρα πολλοί ένθερμοι ε, ρυθμιστέ των υπερχρεωμένων οικογενειών. Πρώτα ήταν το νομοσχέδιο του, του ΣΥΡΙΖΑ, ναι. όπου βεβαίω ήταν εξίριζα, δεν ήταν ΣΥΡΙΖΑ ήταν εξίριζα τα νοικοκυριά που είχαν καταχρεωμένα. Μετά το κατέθεσε, ρίξα ότι δεν θα περάσει. Ε, μα δεν καταλαβαίνω καλά, ήταν σε βάρο των νοικοκυριών. Ήταν απαράδεκτε οι ρυθμίσει που αποβλήθηκαν ε, αυτό... για τα δεδομένα. Ε, ήταν πιο πίσω από τι αποφάσει των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων τη χώρα. Ε, ναι, αυτό είναι καμουφλάστη. Τι υποσύρριζα, κοιτάξτε εγώ την νομοσχέδιο καταθέτως αντιπολίτευση στις τράπεζες ε, για να τον έτσι, ένα στηρίξουν έναν κυβέρνησο. Όταν όμως βοήθησες, εγώ θα στηρίξωταν η δικηγόρα. Ως τόπος είναι, καταθέτουμε προσχέδια νόμων τα οποία ξέρουμε ότι δεν μπορείτε να περάσουν για mm -hmm. το ότι αποφασίζει η mm -hmm. για τα ζητήματα αυτά και, και κλείνουμε με το, το μάτι στις τράπεζες, κοιτά, κοιτά. Εγώ μαζί σας είμαι. Μην βλέπετε έτσι που φωνάζω mm -hmm. για το, μαζί mm -hmm. μας. Οπότε εντάξει, στην ερχόμενη εκλογική αναμέτρηση στάξτε και λίγο κάτι παραπάνω, κάτι ντυς έτσι λοιπόν, σώστε και σώ, δώστε και σώστε είναι εδώ η περίπτωση του ΠΑΣΟΚ <σχει> ε, βεβαίως, να δούμε πως θα σωθεί μόνο εάν όποτε ε, ε, ε, ε, ε, και αν γίνουν εκλογές που δεν πρόκειται να γίνουν, το βλέπω πολύ σύντομα παρόλα, αυτά όμως όποτε και αν γίνουν εκλογές, με την κατάλληλη χειραγώγηση αποτελεσμάτων, ίσως του δώσουν ένα, ένα τα γιατί το βλέπω ακόμη και πώς να το πούμε ρε παιδί μου Πρέπει να μετακινηθούν ομάδες αριανών, αριανών α, α, εκ του πλανήτη Άρη εννοώ mm -hmm. ε, ψηφοφόρων για να στηρίξουν τον κύριο Βενιζέλο Στρατιές ολόκληρες τα τι δεν, είναι Ναι γιατί πλέον εξάδλησαν τις πέτρες Εξάδλησαν τα δέντρα Εξάδλησαν τους πεθαμένους με Ελλάδα Αν είχε τη ο Ομπάμα θα σκεφτόμουν ότι μπορεί και να... να υπήρχε αυτό το σχέδιο. Πλέον την έχει χάσει τη στήριξη ο κύριος Βενιζέλος, Μιλώ, αλλά ε... δεν έχει ελπίδες. Δεν ξέρω τι έχει και ακριβώ τι... ακριβώς τέκεται πίσω την πλάτη του, αλλά το σημαντικό είναι ότι για να μπορέσει να πάρει κάποιο ποσοστό υψηλότερο αυτού που πήρε το ΕΠΑΜ στην... τελευταίε εκλογέ, εκλογές, στη μάλλον στις 6 Μαΐου, θα πρέπει να έχει... Περίπου καμία εκατοστή χιλιάδες UFO να αποβιβάζουν πράσινα ανθρωπάκια ψηφοφόρους να ψηφίζουν διότι στις τελευταίες εκλογές στις 17 Ιούνιου, για να βγει ο κ. Σαμαράς πρώτος ψήφισαν πένθρες, δέντρα, πεθαμένοι Βούλγαροι, Πακιστάνοι, Γεωργιανοί, ό,τι μπορείς να φανταστείς έχει. Ναι, Εξαντλήσαν δηλαδή τα περιφόρια. Οπότε τώρα πρέπει να ψάξουν σε άλλους πλανήτες να βρουν ψηφοφόρους για να μπορέσουν να στηρίξουν αυτά τα κόμματα. Mm -hmm. Και τη Δημάρ ή η Μάρτ. Α, όχι, η α οχι η δημαρ ε, θα έχει ψηφοφόρους, καθότι το καλλιτεχνικό κατεστημένο της χώρας είναι ένα εξάντλητο. Έχει φάει τα, τα απίστευτα ποσά εκεί πέρα. Οπότε βεβαίως και, και ε, έχει χάσει τέτοια τόσο την επαφή, όχι με το λαό μόνο mm -hmm. με αυτό που λέγαμε παλιά παραδοσιακά λαϊκή τέχνη, όχι με την έννοια της ε, λαϊκής τέχνης, δεν εννοούμε με το τύπου εόναι φτιάχνω... To... Έτσι, yeah, λαϊκή yeah. τέχνη είναι αλέ, η τέχνη που απευθύνεται και, και εκφράζει στο λαό. Mm -hmm. Λοιπόν, αυτοί έχουν τόση σχέση με τη λαϊκή τέχνη, όσοι ο Πάπας με την επιστήμη. Λοιπόν, ε, και πρέπει να πούμε επειδή ακριβώς υπάρχει αυτό το κατεστημένο το πνευματικό που εμείς το συντηρούμε παρά μας mm -hmm. και είναι χειρότερο από τους βουλευτές όπως κάθε κατεστημένοι λοιπόν ε, πηγαίνουν στις συναυλίες τους επειδή μας το παίζουν λίγο λίγο και προτευστικοί από τα κότερα τους έτσι. και την ίδια ώρα μας λένε ε, τάξη μωρέ, πληρώνει ο εργαζόμενος λάδος αλλά πάντα έτσι πληρώνε δεν έχει τίποτα και κάποιος, κάποιος ζωντόβολο θα το δει ε, για να έχει παίξει το Μάρξ ο κ. Αντονόπουλος ε, ας ψηφίσουμε κουβέλη Λέξει, φωτισμένος άνθρωπος Σου λέει ένας άνθρωπος στο φωτισμένος είναι, είναι. Ε, ε, ε, ε, ε. Ε, Το μόνο φωτισμός που είχε είναι ο προβολέας που ήταν αντίκριτο αντικ, αντικ, στο θέατρο Δηλαδή, ε, ε, ε. να μου παίζεις το Μάρξ το Σόχο και μετά να μου στενίζεις το, το, το, το ρημάδ Ε, λοιπόν, εντάξει, μισό λεπτό υπάρχει ένα θέμα εδώ <στονίτως> Εχω είναι... χάσει τώρα τα θεατρικά δρόμενα Κάποιον ερευνητή. Κάποιο κακομύριος. <κάποιος> Μα πέρα τον έχει βρει από την ζωή, <στονίτως> να τον κακοποιήσει και αυτόν. Λοιπόν, έλεος δε παιδιά, δηλαδή, με αυτούς τους τύπους. Πείτε να σας ακούσουμε, πείτε, πείτε. Το Γαλιλαίο, το Γαλιλαίο, όχ Παναγία, το Γαλιλαίο Γαλιλαίη, ναι έχουμε βοήθεια από το κοινό σήμερα, το θέλω να πω. Ναι, έχουμε στο του κοινό. Ναι, οπότε ό,τι ξανά μας το θυμόμαστε, θα έχουμε... Λέω, τώρα θα το λεπωρήσει, ας πούμε, και τώρα να μπει στην υπηρεσία του Κουβέλι και ο Γαλιλαίο Γαλιλαίη, λοιπόν, τι να πω δηλαδή, ας να και το πω, ρημάδα α πούμε που έχει βγει υπερα... ε, επειδή ξέρω σοβαρούς ανθρώπους εκεί πέρα ναι. έτσι κι όμως έχει σοβαρούς ανθρώπους που. όχι μην γελάτε έχει σοβαρούς ανθρώπους ήδη μάρε εννοείς τους ναι έχει ορισμούς σοβαρούς ανθρώπους έχω το mm. δεν, το, δεν κάνω πλάκα Μην τους πεις και τους κάτσουμε και δεν τους στέλνουν από εκεί που ήρθαν δηλαδή δηλαδή τα δώσανε όλοι. Α, παραβιπτόντω. <γραφή> Καλώ θα τα... ορίσε. Ετοιμάζεται στι βαλίτσε του ο Γερμανό Επίτροπο Δημοσιονομικών για την Ελλάδα για τη διεύδεση προπολογισμού που πέρασε το πολυνομοσχέδιο. <Μι> μα έρχεται, μα το ανακοίνωσε ο Γερμανικό τύπος. Ποιο, ξέρουμε ποιο είναι. Όχι, δεν μα ανακοίνωσε. Μάλλον το γράφει η Financial Times, η Γερμανική έκδοση, η Financial Times, η έκτοση, η Financial Times <Το> in Deutschland. Το, το γράφει, απλά μου γίνεται παντελώ άγνωστο ναι, και εγώ ω ναι, ναι. γνωστό δεν συγκρατώ. Θα το μάθω θα γίνει αστέριζα τον κύριο Φόχταρ. Ναι βεβαίω, ο ναι, οποίο ναι. θα αναλάβει βεβαίω την τήρηση του προπολογισμού και τι οριζόντιε περικοπέ. Και η τήρηση προπολογισμού σε όλο τον ευρύ ζωή του θα κινείται σε μηνιαία βάση. Ναι, δηλαδή ναι, ναι, αν ναι, σε ένα ναι. μήνα υπάρξει απόκληση θα αναστέλλονται, mm -hmm. θα αναστέλλεται η χρηματοδότηση για τον επόμενο μήνα μέχρι να, από οι, να παρθούν μέτρα για να μπορέσει να επανέλθει στο στόχο. Τώρα, αν αυτό συμβαίνει γιατί για παράδειγμα είχαμε μια κακοκαιρία και τα νοσοκομεία πλημμύρισαν από τραυματίε δεν τρέχει κανένα πρόβλημα. Απλά θα πεθάνει ο κόσμο. Ναι. Δεν τρέχει κανένα ζήτημα. Εμεί έχουμε στόχου να πιάσουμε. Βεβαίω. Το ζήτημα είναι η δημοσιονομικοί στόχοι. Ναι. Να σου πω κάτι. Η Γερμανία θυμάσαι προχθέ που έλεγε και ίσω κάποιοι το πιστεύουν αλλά εγώ το για να το πούμε σήμερα. Ε, ότι η γερμανική δήμη είναι υπερχρεωμένη. Ναι. Να το ξαναπούμε αυτό. Έγινε όμω, πάνω σε αυτό θέλω να σου πω, ότι έκανε μια ερώτηση ο κύριο Χουντή, ο Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, στον Όλυ ναι, Ρεν. Άκουνε δει και έχει στοιχεία. Και του έδωσε στοιχεία και του λέει να μα πεις η Ελληνική. Και λέει ο κύριο Όλυ ότι η ελληνική οτά τι αποδεικνύεται με τον πίνακα που του έδωσε. Είναι η λιγότερο χρεωμένη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα λοιπόν με την απάντηση του κυρίου Όλυ Ρεν, τα υψηλότερα ποσοστά χρέου ο ΤΑΕΠΙΑΕΠ το 2011 τα έχει η Ιταλία και οι κάτω χώρε με 8,6%. Ναι. Όμως... Η Γαλλία έχει 8,4%. Η Σουηδία 7% και η Ελλάδα έχει α πούμε 0,9%. Ναι. Λοιπόν, επειδή τα στοιχεία αυτά είναι γνωστά, είναι γνωστά αυτά τα στοιχεία από την Eurostat που τα ψάχνει να τα βρίσκει και κατά χώρα μπορείς να τα βρει. Φαντάζομαι, λοιπόν. ήθελε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή Μην να προσκουτήσει, έτσι Βεύε. ήταν για λόγους. Καλά έκανε. Μπράβο. Καλά έκανε. Γιατί, το είναι μια απάντηση για τη λάσπη. Καλά έκανε. Όχι δεν είναι μόνο απάντηση για τη λάσπη. Ανοίγει ένα τεράστιο θέμα. Mm -hmm. Άρα τι πάμε και κάνουμε. Να. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε. Επειδή εκεί πέρα είδα πολλούς διαδηλωτές ε, έξω από τον κύριο Φούχτελ και την ημερίδα που έκανε ο κύριο Μπουτάρης, να. έτσι λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε, επειδή ορισμένοι από αυτούς τους διαδηλωτές θα πάνε να ψηφίσουν μετά το κόμμα που θα έχει τον κύριο Μπουτάρη αγκαλιές του, ενώ το ΣΥΡΙΖΑ, mm -hmm. λοιπόν, να ξέρουμε τι λέμε και τι κάνουμε. Πρώτο, το πρόβλημα με τον κύριο Μπουτάρη και τον κύριο Φούχτελ δεν είναι ότι η μόνο η δήλωση, η απεπέστατη δήλωση που έκανε χθε για τη Σύγκριση mm -hmm. Δημόσιων Υπαλλήλων Γερμανίας-Ελλάδας, ε, ε, το οποίο είναι, θα έπρεπε κανονικά αυτό να τον είχε στείλει στην πίσω στη Γερμανία αν είχαμε ε, ελληνική κυβέρνηση μόνο που δεν έχουμε ελληνική κυβέρνηση mm -hmm. λοιπόν, δεύτερο το γιατί τέλος πάντων παιδιά, εντάξει μπορεί να πούμε 40.000 πράγματα για του εργαζόμενου στο δημόσιο τομέα και όντω υπάρχουν το μη στενωριάσιο στο δημόσιο τομέα που είναι μπάχαλο και ολοκλητικά αλλά έχει να κάνει με το ποιος οργανώνει τη δουλειά η παραγωγικότητα της εργασίας κρίνεται από τις υποδομές στην τεχνολογία και την οργάνωση και όχι από τον εργαζόμενο που δουλεύει. Η λογική βάρτου ένα βούρδουλα να δουλέψει για να αποδίδει, επιστημονικά έχει, εδώ και περίπου τρεις αιώνες, έχει αποδειχθεί ότι δεν αποδίδει εργασιακά, παραγωγικά δηλαδή, δεν αποδίδει. Το μόνο που κάνει είναι να κατεβάζει τα κόστη και να δημιουργεί εντάσει στο χώρο εργασίας και θα πρέπει αυτέ τι συντάσει να τι ξεπερνά με ανακύκλωση των εργαζομένων. Γρήγορη ανακύκλωση των εργαζομένων. Που και αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Γιατί δεν μπορεί να έχει μάξιμουμ παραγωγικότητα από ένα εργαζόμενο εάν δεν του απαλείψει την αβεβαιότητα. Αν, είναι, αν υπάρχει αβεβαιότητα δεν υπάρχει περίπτωση να αποδώσει ο εργαζόμενο. Τα καλύτερα δυνατά. Παράδειγμα, όταν μου... <σχελίδι> δεν υπάρχει χειρότερη καταγραφή αποθήκε και... που έχει γίνει ποτέ από άνθρωπο. <σχελίδι> Και ο λόγος είναι, γιατί δεν με διέφερε. Δεν yeah, διέφερε να θέσεις τα πιάτος που αναλάβανε. Φεύγαμε, σε ένα μήνα φεύγαμε. Δεν μπαίνεις τη ο λες εγώ τώρα πρέμω και, θα, και μου το ένα κατσόνι, ένα μου τώρα... Δεν μπαίνεις, καψόνι μου κάνεις, το σου κάνω και εγώ καψόνι φίλε yeah. μου. Α, Κι το... άμα βρεις εσύ άκρη από yeah. την Έτσι αποθήκη, είναι. να μπουν και... και βεβαίως τι έγινε. Μετά ακριβώς από αυτό ανέλαβε άλλος, mm -hmm. ο οποίος είχε, είδα και... και ο δόκιμος αξιωματικός, ο ναι, ναι, κάναμε. Ναι, είχαμε το πραπλάσιο χρόνο από ό,τι κάναμε εμεί είχαμε χρεωθεί να το κάνουμε και έλυσε τα, τα προβλήματα. Να. Έτσι την κάνεις. τι κάνει. Τι, είχαμε σπατάλη δυνάμεων. Τρομακτική. Το συζητάμε. Χώρια το τι προβλήματα θα δημιου... να. πρέπει να δημιουργήθηκαν από το γεγονό ότι η αποθήκη δεν ήταν καταγραμμένη σωστά. Με τα υλικά, το ότι χάσαμε. Τι... Θέλω να πω δηλαδή ότι η σωστή οργάνωση είναι αυτό που σου είναι το πρόβλημα και ταυτόχρονα ο ικανοποιημένο εργαζόμενο. Mm -hmm. Με κίνητρα πραγματικά λογικές που λέει καταργώ τη μονιμότητα και με την, με, την, με την απόλυση από πάνω ο άλλος τον δουλεύει μπορεί να το λέει μόνο κάποιος ο οποίος δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του ή τουλάχιστον να το πούμε έτσι πιο λεμένα. δεν έχει δουλέψει σε εργασιακό περιβάλλον με άλλους εργαζόμενους μόνο αυτός μπορεί να το πει αυτό το πράγμα mm -hmm. και δυστυχώς ορισμένοι επειδή είναι ελευθεροπαγγελματίες και δεν έχουν έρθει ποτέ σε επαφή δεν έχουν δουλέψει ποτέ σε οργανωμένο σε εργασιακό, εργασιακό. εργασιακό περιβάλλον. Σε περιβάλλον Πετάνε κατά τι μπουρδε. Λοιπόν, στην πραγματικότητα, οι κάτι οργανωμένο τέτοια. εργασιακό περιβάλλον με πολλού εργαζόμενου υπαλλήλου, εάν ο υπάλληλο δεν είναι ικανοποιημένο, δεν, δεν βλέπει εξέλιξη και δεν υπάρχει αφαιρότητα πάνω από το κεφάλι του, δεν υπάρχει περίπτωση να δώσει ούτε καν το 20% τη παραγωγικότητάς του. Mm -hmm. Ούτε καν το 20% και αυτό δεν το λέω τυχαία, υπάρχουν μελέτε που το υποστηρίζουν. Έτσι, απλούστατα διαλύουν το περιβάλλον, το εργασιακό περιβάλλον στο ιδιωτικό τομέα, γιατί με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζουν χαμηλοβα του τέτοιο του κόστου, δεν ψάχνουν για αυξημένη παραγωγικότητα, ψάχνουν για χαμηλότερο κόστο, άρα δεν του ενδιαφέρει η παραγωγικότητα τη εργασία και στο δη, δημόσιο γιατί, γιατί είναι κομματικό φεύγω. Και φεύγωνο των συγκεκριμένων ημετέχων, επιχειρηματιών και άλλων που το έχουν φτιάξει, κατικών και mm -hmm. Έτσι το δημόσιο, και Δεν να το φτιάξουν, ε? να το να να προβλέπονται συγκεκριμένες συνεργασίες, καθηκοντολόγια, καθήκο, υποχρεώσεις και υπάρχει, υποχρεώσεις. υπάρχει πάντα υπάρχει ένα πρόβλο που το έχουμε θίξει εδώ που αφορά το δημόσιο, τη σχέση του Έλληνα με το δημόσιο δεν τη γνωρίζει αυτή τη σχέση ο Έλληνας δεν, δεν αντιλαμβάνει ότι το δημόσιο είναι δικό του Όχι. δεν είναι κτήμα του Πείσω γιατί ποτέ Αυτή. δεν ήταν πραγματικά δικότυ. Αυτό δικό του. αυτό λοιπόν δεν είναι το θέμα δικό. αυτό, έτσι. Ήταν ένας από τους δυναστές. Και γι αυτό συμβαίνει κατά αυτόν τον τρόπο. Αλλά αν μου στις υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με τους συμμετέρους, με τους συμμετέρους επιχειρηματίες, για παράδειγμα τους κιλομετρική lineales, για παράδειγμα. Να δείτε πόσο γρήγορα ξεπερνιόταν τα βδέλη εμπόδια και πότε λύουν τα προβλήματα. Αποτελματικώς το ποτέ ਨਹੀਂ να κάνει okay. με την οικονομική και πολιτική олиγαρχία. Όταν έχει να κάνει με τον απλό πολίτη, δυνάστες. Δυνάστες, από κάθε άποψη. Mm -hmm. Άρα λοιπόν τι κάνουμε. Δεν νομοποιούμε τον κερατά που έχει φτιάξει το, το δημόσιο κατά, κατά εικόνα και ομοίωση και τώρα το εκποιεί. Mm -hmm. Κόβουμε το κεφάλι στον κερατά. Αυτό το κάνουμε. Aυτό. Αυτό λέει κοινή λογική. Mm -hmm. Λοιπόν και μετά στείλω το δημόσιο πραγματικά όπω πρέπει να αντιμετωπίζει εμένα που το πληρώνω σαν κοινό πολίτη. Που το πληρώνω και που θέλω, που θέλω να μου εγγυάται μια σειρά βασικέ παροχέ. Υγεία, παιδεία, κοινωνική πρόνοια, έτσι, άμυνα που είναι πολύ σοβαρό θέμα. Mm -hmm. Τώρα πάμε και σε διάλυση, έτσι. Ε, ειλικρινά χθες με πήραν κάποια εξωματική ενέργεια και μου λέγανε ότι μονάδα τους. Δεν θέλω να βγάλω για πράγματα, μην δημιουργηθεί πανικός. Λοιπόν, ειλικρινά ε, και εδώ θα πρέπει να τα... Να νομίζω ότι όσοι έχουν παιδιά που είναι στο στρατό από γνωστές τα λεπτά Αυτός που το ξέρει καλύτερα Βεβαίως ο άλλος που κάνει Ξέρνε τη θέση Ξέρουνε να πούσουν κάποια πράγματα Την εικόνα Αλλά με εικόνα. από την άλλη μεριά εγώ καταλαβαίνω τους επαγγελματίες του είδους Γιατί αυτοί οι επαγγελματίες ποτέ το έχουν δώσει στη ζωή τους Είναι τελείως διαφορετικό Και επειδή ορισμένος όποιος από αυτούς είναι συγγυητός επαγγελματίας και δεν είναι απλά έτυχε να γίνει ο στρατιωτικό γιατί πήγαινε για σουβλατζή και δεν πέτυχε. Δεν πέτυχε έτσι. Λοιπόν μιλάμε για ανθρώπου οι οποίοι. Αυτό ισχύει σε όλου του τομεί. Αυτό που είναι για παράδειγμα επιστήμον, οικονομολόγο. Ναι, ναι, ναι. Έχει νόημα έχει, ναι. και δεν είναι απλά τεχνοκράτη. Λοιπόν το ίδιο συμβαίνει με αυτού. Αυτοί πονάνε πραγματικά. Πονάνε καταλλήλω. Θα δούμε ότι θα υπάρξουν φαινόμενα αυτοκτονιών στο στρατό σε επαγγελματικά στελέχη. Γιατί αυτό το αδιέξοδο, το πλήρε αδιέξοδο που σου δίνει ο άλλος σε υποβαθμίζει, σε υποτιμά, σε κάνει σκουπίδι και από την άλλη μεριά, επειδή δεν είσαι απλώς εργαζόμενος έχεις και μια τεράστια ευθύνη στους ώμους σου έτσι, πως το λέγανε κάτια σε μια Αμερικάνικη ταινία τους έχουμε βάλει στα τείχη της χώρας να φυλάνε φρουρά έτσι, λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος από αυτόν εξαρτάται αν θα παραμείνει ακέρα η χώρα έτσι δεν είναι δεν δούμε. Λοιπόν, άσχετα το δεν του το παρέχει το κράτο τα μέσα Γιατί είναι υπόδουλοι, ήμασταν μια ζωή. Και τον έχουμε και αυτόν α πούμε, στρατιωτάκι του ΝΑΤΟ. Αλλά από εκεί και πέρα όμω, αυτοί που έχουν πλήρη συνείδηση του πατριωτικού του που έχουν αναλάβει φορώντα το ΛΗ, είναι διπλά σε αδιέξοδο. Και σαν εργαζόμενο mm -hmm. άνθρωπο, σαν ένστολο πολίτη, mm -hmm. και επειδή και αυτή την ευθύνη με το Εθνώσιμο. Λοιπόν και εδώ βεβαιώς και λέω το εξής αυτό δεν έχει ξανασυμβεί ούτε κάνεις χου, ούτε ο πιαχούντα ούτε κάνεις την παλιά κατοχή εκεί οι Γερμανοί διατήρησαν τις δομές του ελληνικού κράτους προς οφελός τους φυσικά γι' αυτό και φτιάξανε και ένοπλα τμήματα όταν πλέον ο ελληνικός λαός άρχισε πλέον να οργανώνει την αντίσταση του και την ένοπλη αντίσταση του έναντε τα λεγόμενα τάγματα ασφαλεία και μάλιστα σε συμφωνία με τους Βρετανούς τα τάγματα ασφαλείας είχαν καθεστώς ενόπλων δυνάμεων του ελληνικού κράτου. Μόνο που βέβαια ήταν εδώ συλλογή. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα, διάλυση των ενόπλων δυνάμεων, διάλυση τη δικαιοσύνη, διάλυση τη δημοσιακή διοίκηση, διάλυση του κράτου, mm -hmm. δεν προμηνεί παρά μόνο κατάλυση του, εθνικού, του, του ελληνικού κράτου, κατάλυση ελληνική κυριαρχία. Δεν είναι εκχώρηση πλέον. Δεν μιλάμε για εκχώρηση μέρου ελληνική κυριαρχία. Πάντα ζούσαμε με τέτοιες, με, με κυριαρχία ναι. λοιπόν, αλλά εδώ ναι, μιλάμε, μιλάμε για κατάληξη. Ναι. Ναι. νομίζω ότι έχει αρχίσει πλέον φαίνεται και από τις δηλώσεις ε, ακόμα και στα μέσα ξέρεις, τα γνωστά ε, έχει αρχίσει και γίνεται το, ε, αντιληπτό, δηλαδή θέλω να πω ότι εσύ το φωνάζεις πολύ πιο μπροστά και μπορεί κάποιοι τότε να λέγανε εντάξει εργαζάτη και τι μας λες τώρα απολέσαμε την εθνική μας κυριαρχία σε μας αυτά που λες τώρα είναι κινδυνολογίες και τα σχετικά ωστόσο τώρα ε, πολύ μεγάλο μέρος και ποσοστό του κόσμου και όχι μόνο ε, έχει αρχίσει και το συνειδητοποιεί το έχει, το έχει συνειδητοποιήσει ναι. έτσι, και, το έχει, και το φωνάζει και αυτό και νομίζω ότι εκεί βρίσκεται και το κάθισμα που είχαμε στις κοινωνίες δηλαδή. γιατί γιατί αντιλή, αντιλήφθη μετά τις εκλογές. Mm -hmm. Και φυσικά, καθώς πηγαίναμε στο νέο μνημόνιο, mm -hmm. μην ανησυχείτε, καθίστε καλά, μέχρι τις αρχές του επόμενου χρόνου θα έχουμε το μνημόνιο, mm -hmm. μην ανησυχείτε, ήδη mm -hmm. η Κομισιόν μας, μας το ανακοίνωσε χθε με έκταση, η οποία ζητάει πρόσθετα μέτρα 6,5 δισεκατομμυριών για το 2015. Μην ανησυχείτε, καθίστε καλά, έχουμε πολλά τραβήγματα μπροστά μα. Λοιπόν, να θυμηθούμε, να θυμηθούμε όμως ότι αυτό ακριβώς άρχισε να πλατήτα το στρώμα της ελληνικής κοινωνίας mm -hmm. και ακριβώς συμπεριφέρθηκε όπως ακριβώς συμπεριφέρθηκε ο ελληνικός λαός μετά την ήττα του από τους Ιταλο-Γερμανούς φασίστες. Μόνο που εκεί δόθηκε πόλεμος, δόθηκε πραγματικός πόλεμος, δηλαδή και εκεί αναδείχθηκε το μεγαλείο του ελληνικού λαού α, α, από την... πώς να το πούμε... Από τη γυναίκα τη Πίνδου, να το πούμε έτσι, ναι. μέχρι το στρατιώτη που χωρί όπλο πολεμούσε στα, στα οχυρά τη γραμμή ε, Ρούπελ, ε, Στίμπεϊ, Νιφέο κτλ. Χωρί όπλο, ειλικρινά χωρί όπλο, κυριολεκτικά μάλλον χωρί όπλο. Λοιπόν, και γι' αυτό άλλωστε δεν υποχωρούσαν, τι να υποχωρήσουν. Ναι. Λοιπόν, ε, σας δίνει δίνουμε ιστορία. Και του προδώσαν βεβαίω λοιπόν, οι στρατηγή του. Αλλά και δόθηκε μάχη. Να πούμε. Ε, Πλευρέ οι οποίε δεν είναι πολύ γνωστέ. Σχεδόν το 1 τρίτο των δυνάμεων που γύριζαν από το μέτωπο, κυρίω το αλβανικό, σε αξιωματικού και στρατιώτε, αυτοκτόνησαν. Είτε πέφτουν σε χαράδε, είτε χρησιμοποιώντα τα όπλα του, είτε οτιδήποτε. Γιατί του ήταν αδιανόητο να δεχτούν ότι οι νικητές ήταν οι ιτημένοι τη επομένη. Δεν μπορούσαν να το δεχτούν τέτοια ξεφτύλα. Ναι. Λοιπόν, και αυτοκτόνησαν. Κακός, γιατί του χρειαζόταν ο λαό και τη μάχη που δίνονταν αργότερα. Αλλά τέλος πάντων θα να τα γυρίσει. Δίνει όμω τη διάσταση. Έτσι? Τη διάσταση τη... Της... Πόσο ανυπόφορο, έτσι Ακριβώς. δυσβάσταχτο Υπήξε... ήταν για του ανθρώπου Υπήξε... να το Διαβάσαμε το κείμενο αυτό να που ζήσουμε, διαβάσαμε. Αυτές συνθήκες, ναι. Κυριάρχησε απόλυτα στην ελληνική κοινωνία ναι. η λογική ότι δεν γίνεται τίποτα. Η απόλυτη μυρολατρεία. Ναι. Και μάλιστα εκείνη την εποχή τα εφημερίδες, οι εφημερίδε, οι γνώστε εφημερίδε που και σήμερα κάνουν τον ίδιο ρόλο, Καθημερινή, Λαμπρακιστάν, δηλαδή Δήμα Νέα κτλ. οι ίδιε εφημερίδες και εκείνης εποχής, ακριβώς οι ίδιες. Λοιπόν, λέγανε τότε στο λαό ότι κοίταξε να δεις, η πολιτική σου σε φέρανε σε αυτήν την κατάντια. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι κάτσε, ασχολήσου με τα ειρηνικά σου έργα από εδώ και μπρο mm -hmm. και άσε τα, τα άλλα πράγματα. Οι τελείωσε ο πόλεμο για σένα. Το ίδιο πράγμα έπαθε ο ελληνικό λαό μετά τι εκλογέ. Συνειδητοποίησε ότι η τήθηκε σε πόλεμο, πριν ήδη καν τον δώσει ναι. ότι κανένας δεν τον κάλεσε να υπερασπιστεί την πατρίδα του mm -hmm. και έχασε τον πόλεμο χωρίς να το καταλάβει. Παραδόθηκε. Αν δεν φόρο. Τον παραδόσανε. αυτό ναι. παραδόσανε. Ναι. Και έπαθε σοκ. Εκεί είναι σοκ, σοκ το τεράσιο. Που λέω το μεταδροματικό εγώ το λέω ναι. και με διοθώνουνς με ψυχία κτλ. Για να καταλαβαίνόμαστε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν προσπαθώ να το κάνω δεν είναι επιστημονικό. Απλά προσπαθώ να το κάνω. Αυτό πέμε πέρα... σιγά σιγά όμω αργά βασανιστικά αρχίζει ο λαός και βγαίνει από εκεί. Mm. Και να μου πω μια ατάκα που μου είπε προχθές ας πούμε, ένας συναγωνιστής όπου η μητέρα του ζει, τα 200 να φτάσει mm. η, η κυρία αυτή που ήταν αγωνίστρια της αντίσταση. Mm. Και, mm. και σε κάποια στιγμή ας πούμε, που ο γιος της ας πούμε, έλεγε «Εραί παιδί μου, είμαστε λίγοι, πώς θα τα βγάλουμε πέρα» Αυτός ο λαός δεν ξυπνάει και όλα αυτά τα πράγματα του λέει, του καθισήχας και του λέει και εμεί, μέχρι ότου έγινε το, πραγματικά το παλαϊκό ρεύμα, οι ίδιοι και οι ίδιοι είμαστε. Μαζευόμασταν και λέγαμε τα ίδια. Πού είναι ο κόσμο, δε γαμώτο, γιατί δεν ξεπνάει. Ναι. Τι πρέπει, αφού πεθαίνει τη πείνα. Ναι, τι πρέπει πεθαίνει. να Τι άλλο τι πρέπει θέλει. να γίνει, τι, τι, δηλαδή. Τι πρέπει να γίνει. Γιατί, α δεν ναι. ξεσηκώνει. Και ναι. ξαφνικά, ναι. οι μικρέ γκρούπε αντιστασιακών που ήταν στο ΕΑΜ, μέσα στι πόλει και όλα αυτά ναι. τα πράγματα που ασχολιόντουσαν, γίνανε παλαϊκέ οργανώσει. Ναι. Το ξαφνικά βεβαίω, δεν, δεν ξαφνικα Απλά γινόντουσαν οι μεγάλες υπόγειες μεταβολές της συνείδησης του κόσμου. Mm -hmm. η, η κατανόηση ότι τώρα ήρθε η ώρα μου για να δώσω το δικό μου πόλεμο και ο δικός μου πόλεμος, ο λαϊκός πόλεμος, δεν συγκίνεται με κανέναν άλλο πόλεμο. Στην αποφασιστικότητα, στον τρόπο που πρέπει να δοθεί, στο αποτέλεσμά του. Η λαϊκή πόλεμη σε όλη την ιστορία είναι η πιο επιφανής πόλεμη, η πιο ηρωική πόλεμη. Είναι η πόλεμοι που δεν γνωρίζουν από εχμαλό τους, αλλά δεν γνωρίζουν και από υποχωρήσεις. Θα θυμίσω ότι ένα από του πιο ηρωικού, ίσω ο πιο ηρωικό πόλεμο που συνέβη α πούμε κατά τη διάρκεια τη δημοκρατική Ρώμη ήταν όταν ο Κατιλίνα, ο Κατηλίνα για τη συνωμοσία που λέγανε κολοκύθια, ήταν μια κοινωνική εξέγερση, κοινωνικοπολιτική εξέγερση των πληβίων τη Ρώμη. Όταν πλέον συναντήθηκαν στο πεδίο τη μάχη οι πληβοίοι τη Ρώμη, οι οπαδοί του Κατηλίνα, τη δημοκρατία στην ουσία οι οπαδοί, απέναντι στο, στο στρατό των δεν αποδέχτηκε ούτε ένας τα καταδέστα όπλα πέσανε μέχρι σε τέτοια αποφασιστικότητα από αυτό γι' αυτό τρομάξαν τόσο πολύ πατρίκοι που ενώ νικήσανε στα εξαφανίσανε ό,τι υπήρχε και αναφερόταν σε αυτή την εξέγερση δεν έπρεπε να υπάρξει ούτε να η ανάμνηση ναι. γι' αυτό και σήμερα ξέρουμε για τον Κατελίνα συνέχεια, ναι. και το κίνημά του από τι, από αυτούς που τον βρίζανε από αυτούς που τον δολοφονήσανε από αυτούς που βγαίνανε και λέγανε ότι είναι τρελός, ότι αυτό ναι. αν διαβάσει κανείς τη συνομουσία του Κατελίνα <laughs> από το Σαλούστιο, ο οποίος ήταν ένας τύπος νεαρού δανδύ τον, του αρχοντολογιού της δόμης της εποχής εκείνης περιγράφει έναν άνθρωπο του λαού mm -hmm. όπως περιγράφονται σήμερα οι άνθρωποι του λαού, από τους κατακτητές, από το κατακτητές και τους δοσύλλογους, mm -hmm. με τον ίδιο ακρίβως τρόπο. Αλλά ψάχνοντα ποιο ήρεμα στο κείμενο, θα βλέπει ότι δεν μπορεί ένας ίδιος να τα τραηλώσει, όπως το ονομάζει, και να δέχεται μόνο του να αντιμετωπίσει ολόκληρη η Ιρουσία, που στρέφεται yeah. με αντίον του. Λοιπόν, θέλω να πω με είναι λίγα πο, λόγια... Είναι πολύτιμες αυτές οι ιστορικές ανάδρομες. Και ότι δίνει στον κόσμο να αντιληφθεί ότι δεν είναι μοναδική η κατάσταση Ακριβώς. που ζούμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και δεν πρέπει σημαντικό. να μα βάλει κάτω. Ναι, βεβαίω, λίγοι ξεκινάνε. Και, και, και ότι ο άνθρωπο έχει κληθεί, οι άνθρωποι έχουμε κληθεί ιστορικά σε παλαιότερε εποχέ να αντιμετωπίσουμε ανάλογου σε μέγεθο αυτό που έτσι, λέω σε όλον τον κόσμο που έχει πλέον λίγο πολύ συνειδητοποιήσει και που τον έχει πιάσει ανυπομονησία mm. μια ανυπομονησία που είναι φυσιολογική mm. Για όχι μόνο γιατί εφόσον εγώ ξεπνάει δεν ξεπνάει ο άλλος mm. ο mm. ναι, ναι, ναι, ναι. έτσι, έτσι, έτσι ε, και από την άλλη μεριά τον πιέζει και η ζωή του δηλαδή μεν είναι άνεργο mm. χθε α πούμε μου, μου στέλνει ένα μήνυμα κάποιος και λέει συναγωνιστή Δημήτρη και εγώ τώρα άνεργο μπορώ να πλήρω ε, δηλαδή. Είμαι κι εγώ επιτέλους άνεργος Α, ε, μπορώ να αφοσιωθώ πλήρως στην ανθρωπή της λισθοσημωρίας Θέλω να πω δηλαδή Το θεωρούσε και το χάρηκα Γιατί ο πρώτος που μου λέει είμαι επιτέλου άνεργος Και δεν χαιρότανε <σχερδίδι> να δοθεί <δί> στον αγώνα <σχερδίδι> Θέλω να πω δηλαδή <σχερδίδι> ότι πρέπει να το δούμε έτσι Αυτή η ιστορία είναι μια παρένθεση Μια παρένθεση που οφείλουμε να την κλείσουμε υπέρ μας και όχι σε βάρος μας Λοιπόν ας το δούμε έτσι να. και να πάρουμε το καλύτερο δυνατό Φρο να φροντίσουμε να αγαπάμε τον κόσμο, να ακούμε τι λέει να νιώθουμε στοργή για τον άλλον mm -hmm. γιατί ναι με, μπορεί να μην είναι σε θέση να καταλάβει ακόμη αυτά που υποτίθεται ότι έχουμε καταλάβει εμείς αλλά γίνονται τρομακτικέ αλλαγές τέτοιες που είναι δύσκολο να τις παρακολουθήσει ο ίδιο πότε τελευταία φορά εξεγέρθηκε αυτός ο λαός ενάντια στο, στο, σε, σε, πώς λένε, σε, σε, σε απειλή Ζοφερή απειλή εναντίον του. Στη κατοχή. Από τότε δεν το ξανά Υπήρχαν yeah. μεγάλα λαϊκά κινήματα, κορυφό κτλ. Αλλά λόγω αδυναμίας των ηγεσιών δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί αυτή η ιστορία. Τώρα μπορούμε. Γιατί αυτέ οι ηγεσίε τι ξέρουμε ποιε είναι. Mm -hmm. Δεν μπορούν να μα ξεγελάσουν. Ξεβρακώνται μέρα με τη μέρα. Και δυστυχώ ορισμένοι από αυτού με το ξεβράκουμε αυτό δείχνουν και τα αποτρόπαια οπίστειά του. Που σου δημιουργούν. Αλλά τέλος πάντων, μας τα δείχνουν. Mm -hmm. Αρκεί και εμείς να μάθουμε να μην τα γλύφουμε. Να αποκτήσουμε την αξιοπρέπεια να μην τα γλύφουμε. Λοιπόν, δεν πειράζει το εάν, το, το, ναι. πώς να το πούμε, ρε παιδιά, δεν βλέπουμε εκλογική διέξοδο προς το παρόν. Έχουμε τη δική μας διέξοδο. Υπάρχει άλλη διέξοδος, το έχουμε πει αυτό. Αρκεί να σχέζουμε. έχουμε την αξιοπρέπεια να πούμε ναι. μέχρι εδώ. Όσο με κροϊδέψατε, όσο με εκμεταλλευθήκατε, όσο αξιοποιήσατε το δικό, μου, δική, το δικό μου πόνο, το δικό μου καημό, μέχρι σε εδώ. Δεν χρειάζεται άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, με αυτό το μπορούμε και το μέχρι εδώ, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και ερχόμαστε δυναμικότεροι ακόμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, εκπομπή ΑΕ. Έχουμε πολλά πράγματα σήμερα. Ε, θα πάμε σε μια τηλεφωνική γραμμή να δώσουμε το λόγο σε ένα πιστό μας ακροατή, που τον ευχαριστούμε πάντα κάθε φορά που μας παίρνει τηλέφωνο και ε, μας συγχωρείτε, αλλά του δίνουμε πάντα το λόγο, ε, διότι ίσως έχ, όπως έχουμε πει είναι ο μεγαλύτερος η ηλικία ακροατής μας. Ο κύριος Ανακρανό Χατζηπούπουλας είναι στη γραμβέ μας. Καλό μεσημέρι και για Χατζηπούπουλα, τι σας έχει παράξει σήμερα. Καλό μεσημέρι, πολύ καλά το είπατε. 95 ετών, συνταξιούχος καθηγητής της Σοδικής. Σήμερα, σήμερα έχουμε πολύ σπουδέο θέμα ε. Ε, Πήρα να σας πω για το σχέδιο Μαραθών Ένα νέο σχέδιο που εκπονεί για εμάς Η κυβέρνηση συνεργασίας Αν δεν καταλάβατε για ποιο πράγμα Μιλώ θα σας πω Μιλάω για το σχέδιο του Μαραθωνίου Δρόμου που Μας έβαλε να τρέξουμε την περασμένη Κυριακή Ποιους Εμάς Τους συνταξιούχους Και σου λέει όλοι και κάποιοι θα κοινάξουν τα πέταλα Τι είχαν δίκιο. Είχαμε, μετρήστε τώρα, 10 εγκεφαλικά, 20 εμφράγματα, 40 λιποθυμίες, 100 στραμπουλίγματα και 200 πεσίματα. Και σωστόν ο γέρος πάει από πέσιμο ή από του κύριε και το φυλακή το στοματή μου. <laughs> ε, τώρα θα μου πεις, εμείς οι συνταξιούχοι είμαστε προπονημένοι σαν αυτά. Μια ζωή μαρατώνιο κάνουμε για να τα βγάλουμε πέρα. Ναι, αλλά ούτ έτσι παιδιά. Με τόσα βάρη φορολογικά και μη που μας έχουν φορτώσει είμαστε σαν εκείνο τον αρχαίο μαραφοροδρόμο τον πρώτο που φορτωμένος με την ασπίδα και το δόη έφτασε στην ασπίδα τραυγάζοντας νενική καμέν. Κρίμα μπορούμε και σήμερα να φωνήσουμε το ίδιο Μόνο τρέχουμε σε πορείες, σε διαδηλώσεις και σε αντιστάσεις κατά της αρχής των ΜΑΤ Ωραία προστασία του πολίτη μας παρέχουν και την περασμένη και για Ακίνητα σου, ο μέχρι για την Ευρώπη λέγεις να γι'ανατρέξουν. Ο μόνος που γλίτωσε από το τρέξιμο είναι ο Βέγκος κι εγώ. Ο Βέγκος γιατί μας άρτησε χρόνους ο άνθρωπος και εγώ που δεν πήγα να τρέξω. Εξάλλου στην ερικία μου, 95 είπαμε, δεν βιάζουμε καθόν, απλά είπε ο Παντός πια τους πέφτε βραδέως. Και όλοι βραδέως πρέπει να πηγαίνουμε πια έτσι. Δεν καθόλου για να μην πω ότι δεν πρέπει να πειράζουμε καθόλου ούτε στη ΔΕΗ, ούτε στα δημόσια τα μπύρα, ούτε στα παντού σύνδου χαράτια. Πέρασε ο πύραστο μαγαθόνο δρόμο. Και ας πω κάτι, στο επόμενο μαγαθόνο δρόμο, αστρέψουν μόνοι του οι πολιτικοί ασθενεί. Και άμα τερματίσουν, εμένα να μου τριπίσει τη μύτη με ένα γαλκάκι, θα χωρέψω σαν να μέσα στο καλυμάντημα ροχονάζοντα ναι, ναι, Καλό απόγευμα. Κύριε Χατζιμπούλα, ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας. Να και καλά. Λοιπόν, ε, είπαμε ο, όποτε παίρνει ο κύριος ανακραίνων Χατζιμπούλας θα του δίνουμε το λόγο, διότι όπως και ο ίδιος δεν κρύβει τα χρόνια του και το λέμε, 95 ετών, ε, ο πιο πιστός μας και πιο ο πιο μεγάλος μας ακορατής. Ε, ε, Όχι, ε, ε, ε, έχουμε και μεγαλύτερο. Έχουμε και μεγαλύτερο. Yeah, yeah. Oh και αυτός να δει στην Εγόβη. Τι ξέρω. Δεν έχει γίνει πριν τώρα μεγαλύτερο. Λοιπόν, να εξηγήσουμε το τι γίνεται σε Θεσσαλονίκη με τη μεγάλη κοινωνία. Και επειδή εκεί πέρα πηγαίνει ο καθένα για το δικό του βιολί, να πούμε ποιο είναι το βιολί που πρέπει να καί τον Έλληνα πολίτη. Δεν είναι το βιολί μόνο των 2.000 αωρί του χρόνου που. Απολύονται, μπήκαν σε διαθεσιμότητα και απολύονται από τσοτά. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι έχουμε τον κύριο Φούχτελ εκεί πέρα, μας, ε, ως γαουλάιτερ εκεί Γερμανίας, ε, να μας λέει τι πρέπει να πουλήσουμε και πώς να το πουλήσουμε. Το βασικό είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Ο κύριος Μπουτάρης είχε πάει στην κολονία μόλις πριν μια εβδομάδα για να εκχωρήσει τα περιουσιακά Δικαιώματα και τα περιουσιακά δεδομένα του Δήμου Θεσσαλονίκη στην Κολονία γιατί, γιατί η Κολονία όπως και περισσότεροι δήμοι στην, και μεγάλοι δήμοι στην Γερμανία μαζί με τα mm. κρατήδια είναι καταχρεωμένα και επειδή είναι καταχρεωμένα έχουν σοβαρά προβλήματα δανεισμού από τις τράπεζες οι τράπεζες ζητούν νέα περιουσιακά στοιχεία και αυτά τα περιουσιακά στοιχεία οι Γερμανοί θέλουν να τα βρουν από τις περιφέρειες και τους δήμους Εκεί το θέμα. Γι' αυτό και όταν φωνάζαμε ότι εδώ πέρα μιλάμε για μια ληστεία ανεπρογουμένως σε βάρος του ελληνικού λαού, το καταλαβαίνουμε αυτή τη στιγμή τι γίνεται. Θα δώσουν τα σκουπίδια, θα δώσουμε και το ληξιαρχείο στους Γερμανούς και αυτά θα τιμολογήσουν και θα δώσουν ω περιουσιακά, όχι μόνο σε βάρο Έλληνα πολίτη που θα πληρώνει αυτή την ιστορία, αλλά θα, το δώ, θα τα δηλωποιήσουν και θα δώσουν στι τράπεζε ω εγγύηση για να πάρουν δάνεια οι γερμανικοί δήμοι, τα γερμανικά κρατήδια. Και ξέρετε για ποιο λόγο. Για να μην εμφανιστούν τα, το χρέο των δήμων και των κρατηδίων τη Γερμανία στο δημόσιο χρέο του Μπουσπονδιακού κράτου. Γιατί τότε θα εκτιναχθεί, εάν βάζανε του ΟΤΑ. Και τα κρατήδια στο χρέο το γερμανικό, το δημόσιο χρέο, θα εκτινασσόταν περίπου πάνω από το διπλάσιο. Το χρέο Γερμανία. Το χρέο Γερμανία. Αυτό θα σήμαινε εκτίναξη των επιτοκίων δανεισμού προ τα πάνω. Ενώ τώρα δανείζεται με 0,1 έως 1 2 Έτσι. Λοιπόν, τι, δεν πιάνει το 2 η Γερμανία. Λοιπόν, Α. τα 100. Σχεδόν με μηδανικό επιτόκιο. Mm -hmm. Και έτσι καλύπτει τα ελλείμματα της, τα οποία είναι τρομακτικά. Mm -hmm. Τρομακτικά ελλείμματα. Άρα αυτέ τι αλχημίε που κατηγορεί η Ευρώπη τι κάναμε εμεί ενώ σε ό,τι αφορά τα ελλείμματα και κάτι τέτοιο. Να πούμε είναι. ότι είναι ελκυμέ που κάνει όλη η Ευρώπη. Γιατί δεν το κάνει μόνο η Γερμανία, το πρέπει... κάνει όλη η Ευρώπη αυτά τα μαγειρέματα Κα... με του αριθμού. Κάποτε θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε mm -hmm. ότι πρέπει να υπάρξει ένα κίνημα που αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση συνολικά που έχει, πλέον, πρέπει να έχει χαρακτηριστικά πώς να το πούμε, ε, να το πούμε έτσι, πανεθνικού χαρακτήρα. Mm -hmm. Ένα κίνημα που θα mm -hmm. ότι η τοπική αυτοδιοίκηση να υπηρετεί τον πολίτη. Τοπική αυτοδιοίκηση σημαίνει ότι ο πολίτης εθελοντικά αποφασίζει την δική του αυτοδιοίκηση και δεν μπορεί να έχει τατούλιδες και κλπ. Ο κύρος Σγουρός μόλις πριν τρεις μέρες έτσι, αμέσως ναι. μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου έστειλε μια επιστολή ως πρόεδρος της πεάν της ε, τη Ένωση Περιφερειών, ε, λοιπόν, ε, Περιφερειών και έλεγε το εξεκαταπληκτικό. Δεν μα νοιάζουν οι περικοπέ. Εμεί συμφωνούμε με τι περικοπέ του προπολογισμού προ τι περιφέρειε. Αρκεί δώστε μα πλήρη δικαιοδοσία στα δικά μα περιουσιακά στοιχεία. Καταλαβαίνετε που το πάει ο κύριο Να πουλήσει κομμάτι-κομμάτι τη χώρα. Να εφαρμόσει ομοσπονδιακή δομή στην λογική τη διαχείριση τη χώρα. Να κατακαιρματίσει την Εθνική και να την πουλήσει τους Γερμανούς προκειμένου οι Γερμανοί να μην χρεοκοπήσουν. Σε βάρος φυσικά της Ελλάδας. Αυτό είναι η όλη ιστορία. Το φόρεσαι από την αρχή. Το ευρώ είναι μηχανισμός χρεοκοπία. Θα χρεοκοπήσουν άπαντες συμπεριλαμβανωμένου και της Γερμανίας. Απλά η Γερμανία τι έχει δυνατότητα. Επειδή έχει τους δοσίλογους εδώ μέσα. Μπορεί και ρευστοποιεί την Ελλάδα προς όφελός της. Και έτσι κρατιέται στην επιφάνεια για περισσότερο χρόνο. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό το πράγμα, το καταλαβαίνουμε, mm -hmm. ακόμη και το, το πιο βλήτο που κυκλοφορεί εκεί έξω στο πολιτικό πεδίο γιατί ο κόσμο το καταλάβει. Σε μεγάλο βαθμό. Λοιπόν, το βλίτο, το πιο βλήτο που κυκλοφορεί έξω και λέει, Α, Ευρωπαϊκό <θυρίζει> και δεν είναι αυτό μετάρα, α πούμε, και χάφει μίγε. η ηλιά η γλώσσα του, όπω λέγανε για του Έλληνε τουρίστε στη Νέα. Καλά, α αποδεχτούμε τώρα ότι ένα μέρο όλων αυτών των πολιτικών δεν μπορούμε να αποτελεσθούν, δεν έχουν. Ούτε την αντίληψη. Όχι, τώρα, εντάξει, τώρα, Ούτε τη δηλαδή. θέληση δηλαδή, Εντάξει να το δεχτώ αλλά πρέπει να καταλάβουμε δηλαδή. Ότι σήμερα όποιος μιλάει υπέρ του ευρώ <συ> είναι απαταιώνας και δοσύλλογος <συ> Ή ο άνθρωπος έχει μειωμένη αντίληψη να το πούμε ε, γενικά ναι, ναι, ναι. Ωραία, ναι. Ωραία. Ναι. Άρα δεν μας κάνει είτε έτσι τα δε λέω δεν τα κάνει, αυτό είναι σωστό Δεν μας κάνει Λοιπόν και μη φοβόμαστε δεν έχουμε ένα πολύ το τίποτα. Mm -hmm. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο γρήγορα θα ανακάμψει mm. Σήμερα το πρωί, σήμερα το πρωί, λίγο πριν μπορούσα στο στοντιό του αντένα, συζητούσαμε του εργαζόμενου εκεί. Mm. Διάφορα πράγματα. Και με αν ξέρω εγώ, μήπως θα πάθουμε με το κατακάψιμο, θα τα αγοράσουμε ή οτιδήποτε. Η Ελλάδα, με την πιο, με την χειρότερη δραχμή, στην κατάσταση της χειρότερης δραχμής, υποτιμημένη κατά 90% μέσα σε δύο, σε, δύο, σε δύο δεκαετίες, είχε καλύτερους εμπορικούς όρους, αγόραζε πιο φτηνά τα διεθνή της προϊόντα από ό,τι τα αγόραζει σήμερα. Το καταλαβαίνουμε αυτό η χρεοκοπημένη Αργεντινή θα γράψω ένα άνθρωπο πολύ να για τα οικονομικά της Αργεντινής που τα έχουν πρίξει οι διάφοροι που λένε διάφορα η χρεοκοπημένη Αργεντινή, τώρα που δεν πληρώνει τα χρήματα που δεν έχουν αποκλείσει από τις διεθνείς αγορές yeah. έχει καλύτερους όρους εμπορίου από ό,τι είχε η Αργεντινή με, με τα ανοιχτά σύνορα και με το δολάριο yeah. το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα δηλαδή είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει είναι αδιανόητο ανοιχτέ αγορέ ξένο νόμισμα σημαίνει μονοπωλιακό έλεγχος τον εισαγωγών σου, άρα υψηλέ τιμέ. Εθνικό νόμισμα με διεθνεί συναλλαγές στη βάση της αμοιότητα σημαίνει χαμηλέ τιμέ γιατί τι τη μονοπωλιακή, το μονοπωλιακό έλεγχο των αγορών. Το παρακάμτη αν χρειάζεται. Και βάσει κατευθείαν στο κράτο. Δεν κάνει συμφωνία με την πολιτική και τι πετυχέ πολύ καλύτερε τιμέ. Έχει καλύτερο αποτέλεσμα λοιπόν για σένα. Ε, Όπω είπα, ξεκινώντα την εκπομπή. Σήμερα θα έχουμε και ένα συνάδελφο στη τηλεφωνική μα γραμμή, τον Αντώνικο Κορίκο, διότι στον Φλα, ξέρει Δημήτρη, εδώ και πάρα πολύ καιρό Το ξέρω, ναι. και νομίζω και πολύ ακροατέ μα, ένα ιστορικό ραδιόφωνο Φλα. Ε, εγώ έτσι έχω και ένα ιδιαίτερο δέσιμο γιατί δούλευα αρκετά χρόνια στο Φλα και γνωρίζω τα περισσότερα παιδιά εκεί. Ε, περνάει δύσκολε μέρε, εδώ και πολύ καιρό. Ο Φλα είναι σε απεργία. η εργαζόμενοι εκεί είναι απλήρωτοι τουλάχιστον 4 μήνε, αν γνωρίζω καλά και με άλλα προβλήματα, δεν είναι μόνο ε, οι μισθοί τους. Λοιπόν, εχθές ε, με αφορμή την πανευρωπαϊκή κινητοποίηση που είχαμε, αποφάσισαν οι συνάδελφοι, και από ότι έμαθα έτσι αυθόρμητα το αποφάσισαν, και είναι πολύ ομορφό αυτό, και έκαναν μια εκπομπή. Και είπαν ότι αυτό θα το συνεχίσουν. Θα βγάζουν κάποιες εκπομπές μέσα στην ημέρα. Ε, εγώ του πήρα σήμερα τηλέφωνο, θέλω να του πω ότι πάρα πολύ αυτή η ιδέα. Και ότι είμαστε μαζί του και θέλω να του δώσω το βήμα να μιλήσουμε. Αντώνη, Και σα ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ για τη συμπαράσταση και για το γεγονός ότι μας σκεφτήκατε. Ε, και μα τηλεφωνήσετε εσεί, είναι η αλήθεια. Γιατί εμεί είμαστε ακόμα, αν οργάνωτε, δεν έχουμε ζητήσει βοήθεια από του άλλου συναδέλφου. <Κι> και έτσι, α πούμε, μα τόνωσε ας πούμε, το, το ενδιαφέρον. <Κι> Πρέπει να πω επίση, όμω, ότι μια μικρή διόρθωση: Ότι δεν ήταν εντελώ αυθόρμητη αυτή η κίνηση, ήταν μάλλον <Κι> οργανωμένη. Δηλαδή, έχουμε τακτικέ συνελεύσει. <Κι> μετά από κάποια ιδέα που είχε πει εδώ και ένα μήνα. Ε, συμφωνήσαμε χθε και βγάλαμε για πρώτη φορά απεργιακή εκπομπή mm -hmm. Σήμερα βγάζουμε και αυτή την ώρα δηλαδή είναι στον αέρα απεργιακή εκπομπή Και αύριο θα είναι το πρόγραμμα πιο οργανωμένο δηλαδή από τις 7 το πρωί μέχρι τη μία το μεσημέρι Μάλιστα Ξέρεις, αυτό αυτο... Αυτο... Αυτό αυτο... Αυτο... οργανωνόμαστε ναι, και προσπαθούμε ναι. να λειτουργήσουμε χωρίς διευθυντές και αρχισυντάκτες Μη φανταστείτε ότι είναι εύκολο όχι, δεν είναι εύκολο, διότι εμείς είμαστε επαγγελματίες. Αλλά ε... είναι το μέλλον. Α, ο Δημήτρης ο καθένας. Ελπίζουμε να είναι το μέλλον. Ελπίζουμε, <laughs> το μέλλον. Ελπίζουμε να είναι το μέλλον, αλλά ξέρεις αυτό το χτίζεις κάθε μέρα. Σωστή. Ο καθένας μας φοβάται να ξεκινήσει και πού θα πάμε και τι θα κάνουμε και δεν mm -hmm. έχουμε μπροστά μας κανένα σοσιαλιστικό μέλλον με αυτοδιαχείριση. Έχουμε μπροστά μας καπιταλισμό. Πώς θα μας υποδεχτούν στην πιάτσα μετά τα αφεντικά και αν θα βρίσκουμε δουλειά, ξέρεις χίλιάδες δύο πράγματα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να αναρωτιούνται αυτοί οι άνθρωποι πώς θα τους υποδεχτούν εμείς αναδεδομένα. Θέλω να πω δηλαδή ότι θα αλλάξει αυτή η κατάσταση. Αλλάζει η διοκτησία η Ελλάδα. Γιατί να μην αλλάξει πέρας μας. Mm -hmm. αυτή είναι, αυτό, το, αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε. Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να κρατήσει. Αυτό είναι σίγουρο. Λόγω της κρίσης, της κατάστασης που, που βιώνουμε όλοι μας. Ναι, το βλέπουμε κιόλας. Έχεις ε, ε, το αρχικό το φαλμού του βλέποντας. Ακριβώς. Άρα γιατί να μην διαφορετικά. Εφόσον λοιπόν αλλάζει η κατάσταση, Δραματικά μάλιστα για την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, γιατί να μην αλλάξει πέρασμα. Mm -hmm. αυτό λοιπόν να κάνουμε και εμείς στους εαυτούς μας. Να εκπαιδευτούμε δηλαδή στο να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά που ξέρουμε να κάνουμε έτσι κι αλλιώς, αλλά να καταλάβουμε ότι δεν ήταν τα αφεντικό που την έκανα μέχρι τώρα, έτσι θέλουμε το συντονισμό του, αλλά ήμασταν εμείς που την κάναμε αυτή τη δουλειά. Εμείς έχουμε και την ευαισθησία και την ικανότητα και τεχνοκρατικά ακόμα και διαχειριστικά έχουμε πιο πολλές ικανότητες από τα αφεντικά μας. Σωστό. Πολύ καλή. Και αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει παράδειγμα. Γιατί εγώ το φωνάζω πάρα πολύ καιρό. Δεν είμαστε φάση που μπορεί μια απεργία να λύσει το πρόβλημα. Με την έννοια ότι διαλύεται η χώρα. Άρα δεν μπορείς να πιέσεις με την απεργία. Το πιθανότερο είναι να, αξιο... να το αξιοποιήσει ο, ο εργοδότης για να σε... να σε οδηγήσει σε ένας απερπισία. Έτσι. Και να σε χειροαγωγήσει για να εξυπηρετήσει δικούς τους στόχους. Ακριβώς. Ε, το θέμα όμως είναι ότι και εμείς οι ίδιοι θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο ώστε να μην μπλοκαριζόμαστε και να μην μπαίνουμε σε αυτόματο πιλότο Γιατί ο, το, ειδικά σε εμάς τους μπροσογράφους και τους τεχνικούς στα μέσα ενημέρωσης ε, Το να κάνουμε μια απεργία και μια διαδήλωση όπως όλοι οι άλλοι εργαζόμενοι Είναι μεν κάτι αλλά μας αλωτριώνει, μας αποξενώνει από το προϊόν της εργασίας μας Δηλαδή, πάβουμε να είμαστε δημοσιογράφοι, τεχνικοί, οπερατέροι, ηχολήπτε ή οτιδήποτε άλλο και γινόμαστε μία μάζα εργαζόμενοι γενικά. Όχι ναι, εργαζόμενου γενικά, εδώ είμαστε ειδικά, είμαστε ειδικευμένοι εργαζόμενοι. Ξέρουμε να κάνουμε κάτι. Γιατί να χάσω εγώ τη δημοσιογραφική μου ιδιότητα επειδή είμαι απεργό. Γιατί να μην βγάλω μια απεργία, μια εφημερίδα, τη μία μέρα που κάνω 24 ώρε απεργία. Σωστό, σωστό. Και ω μέσο πάλι στο βλέπω, πιο αποτελεσματικό από μια απεργία, είναι η εφημερίδα. 24 24-ωρη απεργία, ωραία. Και 24 ωρη η έκδοση απεργιακής εφημερίδα. Η απεργία στι άλλε εφημερίδες πάει μαζί με την έκδοση απεργιακή εφημερίδα. Η απεργία στο ραδιόφωνο πάει μαζί με ραδιοφωνικό απεργιακό πρόγραμμα. Στην τηλεόραση το ίδιο. Είναι ένα βήμα, ένα κλικ, το οποίο μπορεί να μα δώσει τη διαφορά, α πούμε, μια ποιοτική διαφορά. Εγώ αντωνί, ελπίζω γιατί από σήμερα που αρχίζει θα γίνεται γνωστό. Και από αύριο κιόλα, όπω μου είπε, θέλω να επαναλάβω να αντακούσουν οι κρατέ μα ότι ο ΦΛΑΣ θα έχει πρόγραμμα από τι 7 ώρα το πρωί, όπω είπε, μέχρι τη μία Λοιπόν, οι εργαζόμενοι έχετε πάρει, μου επιτρέψει να το πω κατά κάποιο τρόπο, το σταθμό στα χέρια σα και το λειτουργείτε. Ε, πέρα από την υποστήριξη του κοινού, που εγώ πιστεύω ότι θα υπάρξει. Ναι, ναι, υπάρχει, είναι συγκινητική βέβαια. Ναι, ναι. Δεν μα έχει πάρει κανένα για να πει ότι διαφωνεί. Όλοι όσοι παίρνουν είναι υπέρ Ακριβώ. Και προ των κομμάτων πρέπει να πω και συνειδικά θα και από όλους, αλλά ξέρεις αυτό το μετράμε απλώς ως ένα ψήφισμα. Στο τέλος θα μαζέψουμε καλά 2.000. <laughs> <laughs> <laughs> το, θέμα, το θέμα είναι αυτό, ε, ως ιδέα, ε, για μένα, δηλαστώ δεν προσωπικά. Ξέρεις, μια ομάδα ξεκινάει κάτι, ποτέ δεν ξεκινάει οι μια ομάδα ξεκινάει κάτι, ναι. Αυτό είναι το, το θέμα γιατί είναι πάρα πολλοί συνάδελφοι και πολλά τα μέσα που αντιμετωπίζουν τέτοια προκλήματα. Mm -hmm. ε... και εμείς είμαστε μια μικρή ομάδα όπως mm -hmm. το λες και προσπαθούμε να εγκαταστήσουμε μόνιμες δομές mm -hmm. δηλαδή κάθε μέρα είμαστε σε διαρκή γενική συνέλευση οποιαδήποτε mm -hmm. ώρα της ημέρας προκύψει οποιαδήποτε ε, εξέλιξη μπορούμε να αποφασίσουμε mm -hmm. και κάθε μέρα αποφασίζουμε για την επόμενη μέρα δεν υπάρχει εκπρόσωπος, δεν υπάρχει εκλεγμένη ηγεσία mm -hmm. δεν υπάρχει τίποτα, είμαστε η ίδια η συνέλευση η οποία αυτενεργεί μια μεταξύ μας λέμε πήγαινε εσύ να ενημερώσεις την ΕΣΙΕΑ, πήγαινε εσύ να βγάλεις μια ανακίνηση κάτσε εσύ να κάνεις αυτό, βγαίνει εσύ στο μικρόφωνο κτλ. Αναλαμβάνει ο και μία δράση από τη γενική συνέλαψη. Μάλιστα κατά σύμπτωση, επειδή έχει παρατηθεί και ο εκπρόσωπός μας στην Ένωση Συντακτών, λέμε δεν εκλέγουμε εκπρόσωπο, είμαστε όλοι εδώ, κάνουμε τη δουλειά αυτή. Να. Δεν ξέρω εγώ με εμένα είναι περισυγκεκριτικό ε, αυτό. Είναι όλα αυτά ναι. τα πράγματα με βάση την εμπειρία που έχει ο καθένας μας. γιατί να, εκφ, να, να εκλέξουμε ας πούμε, κάποια ηγεσία και να σφορτώσουμε την ευθύνη για το ότι δεν κάνουμε τίποτα. Mm -hmm. Δεν το καταλαβαίνω mm -hmm. αυτό. Mm -hmm. Όλοι μαζί μοιράζεστε όλα τα βάρη. Και όλοι βέβαια, τα, όχι ναι, μόνο τα βάρη. Ναι, και τα αρνητικά ναι. βέβαια. Ε, Αλλά και τα αρνητικά εγώ πιστεύω ότι είναι λιγότερα από ό,τι είναι. Μέσα στη ζωή είναι. Ε, Αντώνη, να ξέρεις ότι η εκπομπή ΑΕ είναι μαζί σας. Και όποτε όποτε στιγμή, για οποιαδήποτε Ως, συνέχεια στη δράση, αυτό το βήμα είναι πάντα για εσάς εδώ ανοιχτό. Και επειδή και εγώ και υποθέτω και όλοι οι άλλοι εργαζόμενοι, εκτιμάμε και τον Δημήτρη Τον Καζάκη και όλους σας και για τη συμπαράσταση αλλά και για αυτά που έχετε κάνει τόσα χρόνια, κανένα πρόβλημα αύριο α πούμε ή μεθαύριο όποτε συνεννοηθούμε, μα κάνουμε μια συζήτηση επί των θεμάτων που και εσείς αναφέρεστε και εμείς τα ίδια. Έτσι. Και να θέλουμε, δεν μπορούμε να διαφοροποιήσουμε εμείς την επικαιρότητα. Έτσι, Ωραία, είτε, να, να κάνουμε την ίδια συνομιλία και από τις δύο и Ωραία. 2 <laughs> секунды. Ε, ε, η, η ιδέα είναι καλή, οπότε иде иде είναι иде Έγινε. иде <laughs> καλά иде <σας> ευχαριστούμε πολύ. <laughs> καλή δύναμη. Σε иде <laughs> σας. Γεια σας иде Γεια иде Λοιπόν, ε, αν και πατάω σε ένα τραγούδι που δεν θα έπρεπε, βέβαια, γιατί τα λόγια είναι σημαντικά και αυτά θα πρέπει να ακούτε. Ε, οπότε το συνιστούμε να το βάλετε στο σπίτι σας να το ξανακούσετε. Ε, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Ε, εδώ εκπομπή ΑΕ. Μετά από αυτή την παρέμβαση του συναδέλφου του Αντώνικο Κορίκο επαναλαμβάνω ότι στο ΦΛΑΣ οι συνάδελφοι κάνουν αυτό που εμείς υποστηρίζουμε πολύ καιρό τώρα. Αυτό διαχειρίζονται. Το ε, μέσο παραγωγή. Ακριβώ και μαθαίνουμε, μου αρέσει αυτό που είπε ο Αντώνη, ο Κοκορίκος Καταλαβαίνουμε γιατί είμαστε επαγγελματίε δημοσιογράφοι ότι δεν κάνει ο εργοδότη στη δουλειά, εμείς κάνουμε, τη δουλειά, εμεί την κάνουμε Ο δουλειά. Ο εργαζόμενο. Εμεί την ξέρουμε τη δουλειά. Εμεί την κάνουμε. Και καμιά φορά να σου πω κιόλα έτσι, πριν πάμε στον καλεσμένο μα, στην τηλεφωνική, στη τηλεφωνική μα γραμμή, ε, ότι αν μα άφηναν οι εργοδότε μα, να κάναμε και όλο το σχεδιασμό και δεν είναι διάφορου μάνατσεράσχε του, θα ήταν και πολύ καλύτερα τα πράγματα. <Τι> Τέλο πάντων, λοιπόν, αυτό είναι άλλη ιστορία. Να πάμε στην τηλεφωνική μα γραμμή γιατί τον έχουμε και τον ευχαριστούμε για την υπομονή του. Έχουμε τον κύριο Γιώργο Παπουλία που είναι ο πρόεδρο μικρών φορτηγών αυτοκινήτων. Ε, Έχουν ένα τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή αυτό ο κλάδο, αυτό το πολυνομοσχέδιο λοιπόν. Κύριε Παπουλία, μα ακούτε? Σας ακούω, ναι. Λοιπόν, ε, καλό σας μεσημέρι. Είχατε μία συνάντηση με τον κύριο Μίχαλο. Καλό μεσημέρι και σας για το βήμα που μου δίνετε και ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που άκουσα ε, που προηγήθηκε πριν από μένα, yeah. ότι αν υπήρχε η διαχείριση από τα μέσα μας δικής ενημέρωση στους εργαζόμενους θα είχαμε και καλύτερη φωνή να βγάλουμε τα προβλήματα μας και εμείς και μια σειρά από άλλους είτε ελεύθερους πνευματίες είτε άλλες θεατρικές τάξεις και όλα πολύ καλύτερα τα πράγματα σήμερα. Και όχι να υπάρχει αυτή η διαστρέβλωση που υπάρχει μέχρι σήμερα για να εξυπηρετούνται τα διάφορα μεγάλα συμφέροντα. Mm -hmm. Λοιπόν, εμείς είχαμε μια συνάντηση με τον κύριο Μίχαλο, mm -hmm. η οποία η συνάντηση με δύο κουβέντρες για να μην σας κουράζω δεξιά και τους χρόνους να μου δώσετε. Ηταν ο κ. Μίχαλος παραδέχτηκε σε εμάς προσωπικά στην αντιστοιχεία που ήταν από 7... Ε, προέδρους ομοσπονδίων από όλη την Ελλάδα είναι 90 το 90% το ότι είχε κάνει λάθος για μέχρι τώρα που είχε απέναντι το φωτουργό δημοσίας χρήσης Κετάξτε από εδώ και πέρα στο πλευρό μας σε Ναι, αλλά αυτό πρακτικά τι σημαίνει, διότι έχει ψηφιστεί. Έχει ψηφιστεί δηλαδή μέσα στο πολυνομοσχέδιο υπάρχει μια τροπολογία που απελευθερώνει όλα τα ιδιωτική χρήση. <ε... Φωρτηγά. Οπότε <έτσι> ότι φορτιό ιοταχή υπάρχει σε αυτή τη χώρα, από τα οποία είναι ένα εκατομμύριο, και μη, γιατί υπάρχουν και ιοταχή, τα οποία δεν υφίστανται οι που τα είχαν βγάλει για να και Λοιπόν, ο αλουμινάς σήμερα μπορεί να έχει κλείσει τα αυτοκίνητα Δεν το έλεγε κανένας καδικός μηχανισμός Που σημαίνει ότι το φοράει παράνομα Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος μπορεί σήμερα, ο αλουμινάς Επειδή δεν έχει δουλειά δικιά του Να το μισθώσει σε μένα αφού είμαι και εγώ αλουμινάς Και έχω αντικείμενο, έχω, έχω, έχω, έχω να, να παράγω δουλειά Να κάνω τις μεταφορές της επιχείρησης μου με κάποιο μισθωμα Μάλι. Σημαίνει ότι τα 1.350 σε αντίθεση με 33.000 φαρμακοί και δημοσίες αγαπητοί μουσικοί που εξοπλίζουν την αγορά του, να υπάρχουν να πάρουν το προϊόν. Μάλιστα. Δεν υπάρχει διαχωρισμό. Αυτό, αυτό ακριβώς. Αυτό πέρασε από, την από το δημοσίλειο. Ό,τι αγοράφω το εκπόττωσε. Ναι. Απελευθερώνουν τελείως. Οποιουσδήποτε. Θεωρείτε λοιπόν ότι υπάρχει τώρα... Ε, ότι μπορεί αυτό να αλλάξει. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ δυσμός. Ενώ αν έχετε τέτοια σημάδια από την πολιτική ηγεσία, γιατί πριν πέντε μέρες το πολίτη. πέρασε. Μας υλοποίησαν δημοσιογράφους στην το κ.κ. 4 του μήνα στις 9 το βράδυ, δεν mm. το μάθαμε δηλαδή, δηλαδή, από επίσημη πηγή, διότι το πήραμε από δημοσιογράφων εμείς. Mm. Το έβγαλαν ε, για την ε, Κυριακή, συγγνώμη, 4 του μήνα και ψηφίστηκε 7 του μήνα στο Πολυγείο Μοσκοβίνη. Καθώς έτσι γίνονται αυτά στις μέρες μας, όπως ξέρετε κύριε Παπαδάκη. Και οι Ακοινοκοινώσεις, μάλλον εκτελέσεις, αν θυμάμαι, από ταινίες και ιστορία που έχουμε ακούσει, δεν κάνανε η Γερμανία και γι' στην κυβέρνηση, σε δύο ώρες το απόγευμα σπου Κυριακή. Τον με το που ακριβώς, ακριβώς. Και αν θυμάστε πριν τρία χρόνια ξεκίνησε αυτή η καταστροφή της χώρας μας, ξεκινώντας πάλι από τα φωτεινά δημοσίας πτήσης, τότε είχαμε όλο τον κόσμο να μας, είμαστε οι Βαρόνι, είμαστε οι μαφιόζι, είμαστε οι της ασφάλτου είμαστε εμείς που θα, κάναμε, θα απελευθέρωση και θα η οικονομία, είμαστε εμείς αυτοί που ότι το έχει ένα ε, και 60 κιλό, Είμαστε εμείς που έχει το μπουκαλάκι, το νερό, ένα ευρώ, είμαστε εμείς οι πέτοιοι. Και εγώ θα σας φέρω δύο φάρματα, άν μου επιτρέπεται, όσον αφορά το σημείο του καυσίμου. Ένα φορτηγό υγρό καυσίμου που θα μεταφέρει πετρέλαιο, 33.000 ε, 33, λίτρα πετρέλαιο στην Εύβοια, να ξεχωτώσει σε δύο βερθυνάρικα στην Εύβοια, το κόστος στο λίτρο είναι 0,001. 4 λεπτά δηλαδή ούτε μισό λεπτό δεν είναι η διαφορά. Αν πιστεύετε εσείς ότι το παιδί μου σήμερα έχει ένα 1,40, 1,42, 1,39 πώς έχει, ότι είμαστε εμείς οι 5η που βρίσκονται στην τιμή, σας φαίνεται αυτό το παράδειγμα. Επίσης το νεράκι, το νεράκι είναι ένα λεπτό η αύξηση από το θέμα της μεταφοράς που πέφτει πάνω στην τιμή, στο μπουκαλάκι που πάτε, στο ράφι στο ραφι στο σπουδακι να το αγοράσετε. Το ίδιο σκύει για το γαό, το ίδιο σκύει για το γάλα, το ίδιο σκύει για όλα τα προϊόντα. Κύριε Βαπολιά, επειδή έχετε την εμπειρία που αναφέρατε, πριν από περίπου 3 χρόνια, 2,5 χρόνια είχατε κάνει αυτή τη μεγάλη κινητοποίηση. Μάλιστα. Τώρα προσανατολίστε σε κάποιες κινητοποίησεις. Μάλιστα. Ε, τι θεωρείτε, ποιο είναι αυτό το μέσο που θα μπορούσε να δημιουργήσετε διαπίεση πίεση, ανατροπή σε αυτά που συμβαίνουν. Ε, αν θυμόσαστε να κάνω μια αναδρομή στο παρελθόν, ότι τότε εμά μα κάνει, στην πρώτη απαγγελία του κατακαιριού, μα κάνει, στην τρίτη μέρα τη μέρα κινητοποίησου, μα κάνε. Εδώ είμαι και πιστεύτης. Ναι. Ε, ε, επειδή... ε, εμείς μετά... Εμείς μετά... ...α το κάνουμε έτσι. Αυτό ισχύει ακόμα και σήμερα, έτσι να ξέρουμε τι Α, δεν έχει ανέλθει ακόμα. Όχι, και δεν έχει ανέλθει. Στη συνέχεια... <laughs> ε, προέκυψε και ένα ακόμα θέμα, το οποίο έβαλε μέσα σε ένα νόμο, ότι είμαστε για παρακόλληση τη κοινωνία. Δηλαδή, εγώ αν πάω για κάτι με το χτυφό μου, δεξιά, σε έναν δρόμο να διαμαρτυρηθώ, σε κάλληλα για παρακόλληση τη <laughs> κοινωνία. <συγκυνωνιών. laughs> και, και είναι έως τρία έτη σε βαθμό κακουλήματος. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε... Είναι δύσκολο να κάνουμε μια διαμαρτυρία με τα αυτοκίνητα μας. Βέβαια, αν κάνουμε κάποιες πορείες σε διάφορα σημεία της πόλης ή της χώρας, πάλι μας πάνε για παρακόλλησης, μας πάνε για διαφορές. Έρχονται, τους βλέπουν τα νούμερα, όπως χρωστάει η συνάδελφος και δυστυχώς σήμερα χρωστάει πάρα πολύ ε, μέσα στην εφορία ή ε, σε τράπεζες, σωστά είναι με σπίτι τα ειδωτήρια για παρακολλησης μας πανε για διαφορες ερχονται τους γραφουν τα νουμερα οπως χωσταει στην συναδελφος και δυστυχως οπότε η σε τραπεζες σωστα ειναι σπιτι τα συνάδελφος θα σκεφτεί πάρα πολύ να βγει με τέτοιου είδους ε, μέσα για να κάνει ειδοποίηση. Από και μετά εμείς εκεί που προσανατολισόμαστε είναι σε μια μορφή καταλήξεων και δεν μου φταίει εμένα τίποτα άλλο που δουλεύει στο Υπουργείο Μεταφορών. Εμένα μου φταίει ο Υπουργός. Θα μπω μες στο γραφείο του Υπουργού με ό,τι μέσα μπορώ. Θα μπω μέσα και να το πιάσω και αυτό τον γιατί δεν έχω κάτι άλλο να χάσω. Είναι οι συνάδελφοι, <συνάδελφοι>, είναι συνάδελφοι, <συνάδελφοι, <συνάδελφοι> χωρίς, που έχουν χάσει τα σπίτια τους, είναι συνάδελφοι που έχουν αυτοκτονίσει που δεν παίξει κανένα μέσο με δικής συνενόηση σε αυτό το πρόβλημα που υπάρχει. Ξέρουμε γύρω στους 8 συναδέλφους το τέλος της τη τους γιατί δεν μπορούσαν να, να, να άλλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σαν τα τους, να πάρουν, ένα φουτιδόν, να βγουν να κάνουν και σε μια μέρα Η κατάλυση η η που λέω του Υπουργείου κατάλληλα. Είναι η, είναι η ανάκτηση δημόσιας περιουσίας που μας ανήκει, δεν κατάλαβα καλά δεν πιστεύω. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ε, το όλοι. Και οι που είναι στο Υπουργείο και όλοι οι εμείς σε κάποιο υπουργείο που είχαμε κάνει, γιατί εμείς ειδικά με τα μικρά αυτοκίνητα δεν κάθασαν ποτέ στο καβούκι μας, στο κανάπέ μας, ανακελώς κάναμε διάφορες έτσι, κινητοποιήσεις. Μία από αυτές που είχαμε κάνει, είχαμε κάνει και σε ένα υπουργείο στο νομό Αττικής μια κατάλυψη για οποία οι υπάλληλοι ήταν μαζί μας και μας σχεδότησαν. Ναι, ναι, ναι. ναι, Έχαν, ναι, ναι. Κάτι Σωστό. Συνάδευοι, οι συμπολίτες που θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους και δεν μπορούσαν να δει κάνουν οι οποί να την σας ευχαριστούμε την και αυτή, βγείτε, βεβαίως, εμείς είμαστε διαθέσιμοι να βγείτε, θέλετε από αυτό το βήμα. και να τον κόσμο και θα δείτε τι θα γίνει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και πιστεύουμε ότι ο κόσμος αυτή τη φορά θα καταλάβει ότι όλα αυτά ήταν φούμα, γιατί φωνάζαμε στον κόσμο. Τους ακούτε, λένε μαζί μας και αυτοί λέγανε όχι economates είστε πλούσιοι, είστε, 1000. Είστε, είστε, είστε yeah, έχουν έχουμε τεlios πλέον. Yeah. κυρία Α πιστεύουμε και εμείς, κύριε, αυτό πιστεύουμε και εμείς. Λοιπόν, ε, θα είμαστε σε επαφή κυρία Παπούλια για όλες τις εξελίξεις. Εγώ ήθελα μια τελευταία η ερώτηση. Yeah. Yeah. Κάνω το σάββατο στις στι... στι... 14:00. Yeah. Yeah. Θα πάμε στα μέσα που θα Και εσά. θα, είμαστε... θα είμαστε σε για να δούμε yeah, μας και ένα θέλει. τελευταίο, αν ακούμε, ναι, ναι. Ε, θα ήθελα να καλέσω όλους τους συνάδελφους αυτοκίνητητες γιατί αυτό επηρεάζει και τα δαξί και τα φωτιγά ναι. ε, να καταλάβουν ότι μας έχουν πάει τις άδειες, μας πήγαν την περιουσία την οποία την πληρώσαμε Το 1908 μία άδεια φωτιβού έκανε 215.000 ευρώ, ε, δραγνές συγγνώμη, ε, παράπονο. Αυτό πέρα το γνωρίζω, δεν μας τις χαρίσανε Δεν ήταν η αγορά, όπως βγαίνανε τότε οι διάφοροι οι παπαγάλοι και έλεγαν τις έχουμε πληρωμένες τις άδειες αυτή τη στιγμή χάσαμε τις άδειες. Σήμερα με αυτό το νομοσχέδιο χάσαμε και τη δουλειά μας. Να το καταλάβουν οι συνάδελφοι και να ξυμνήσουν και να αφήσουν τα σωματεία τους να ενημερωθούν και αυτοί στους δρόμους. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Μάλιστα. Σα ευχαριστώ πολύ. Καλό κουράγιο. Καλό κουράγιο. Ευχαριστώ πολύ και σας. Θυμάμαι πριν κάνα δύο χρόνια είχε ξεκινήσει τώρα που είπε ο κύριο Παπούλιας γιατί ε, ξέρεις πόσο κάνει ένα φορτηγό. Ε, θυμάμαι τη συνάδελφο την κυρία Κάτια Μακρι, η οποία τότε έβγαινε από το Alter, υπήρχε το Άλτερ. Και τα με τους φωλτικατσίδες λέγοντάς τους ποια είναι η αντικειμενική αξία και ποια είναι η αξία που δηλώνεται στην αφορία. Ε, η εξαιρετικά. κυρία Κάτια κυρία Μακρύ, Μακρύ δεν έχει κάνει ποτέ κάποια πράξη. Όταν αγοράζει ένα σπίτι ο μόμος στο δίνει το δικαίωμα. Δεν είναι οι Έλληνες κλέπτε όλοι οι Έλληνες. Κυρία Μακρύ, δεν αποσταλή. ξέρω ότι υπάρχει αντικειμενική αξία και η αξία της αγοράς. Κυρία Μακρύ δεν είναι δημοσιογράφος. Ε. Ε. Εκτελεί αποστολή. Απλά το και το δυστύγμα με, συνά... με το συνάφη συγγνώμη που θα το πω <συνάμε> το <αυτή> πράγμα <συνάμε> είναι ότι δεν υπάρχει εφαρμοζόμενη διοντολογία δηλαδή αυτούς τους ανθρώπους θα τους πετάξει από το, το συνάφι. <συνάμε> τα Ναι, και εφαρμοζόμενοι λοιπόν, αφού... αφού είπαμε εδώ πέρα οι ε, εργοδότες μας και κάνουν εκποδές όσο δημοσιογράφη πρακτοράκια προπαγανιστές άτυπου εκπροσώπου πολιτικών κομμάτων και επιχειρηματικών συμφερόντων, όλοι πλασάρονται ω Και του ακούει ο κόσμο και πιστεύει ότι. Λοιπόν, τώρα που λέω ότι του ακούει ο κόσμο, να πούμε για να μην το ξεχάσουμε, γιατί πηγαίνουμε προ το τέλο να το ξεχάσουμε, ότι την Κυριακή είσαι στον Πειραιά. Λοιπόν, Στην Ευρύ, ε... δεν διχόβεται, γιατί ε... στι 11 η ώρα είμαι Λε... σαλαμίνα. Κάτσε, ναι, Στην ηρωική σαλαμίνα. σαλαμίνα. Την βλέπω εγώ εδώ τώρα. Λοιπόν, την Κυριακή, 18 Νοεμβρίου, στι 6, το απόγευμα είσαι στο εργατικό κέντρο Πειραιά ε, με θέμα χρεοκρατία ή δημοκρατία. Ναι, Καλά, μου αρέσει πω έχουν βάλει ε, το θέμα, αλλά τώρα εσεί θα μιλήσετε για όλα εκεί, είμαι βεβαία. Έχει και το πρωί, γιατί εγώ δεν βλέπω. Στι 11 η ώρα. Έχει και το πρωί στι 11 η ώρα. Στη Σαλαμίνα. Στη Σαλαμίνα? Mm -hmm. Σαλαμίνα πού θα ψάξω, θα ψάξω να το βρω, γιατί εγώ δεν το βρίσκω εδώ τώρα. Εδώ ε, δεν θυμάμαι. Να πω, Δεν θυμάμαι να το πω, λοιπόν, Αυτό, θα Λοιπόν, κρατάστε μια ναι. να πω που ήρθε στα λαμίνα. Ε, για να μην λοιπόν, στον Πειραιά ή σε την Κυριακή, στις 6 το απόγευμα, στο εργατικό κέντρο. Με θέμα ναι. χρεοκρατία ή δημοκρατία, αλλά ως γνωστό, αφού θα πάτε εκεί, με τον Δημήτρη μπορείτε να μιλήσετε για όλα. Και, αυτό, βέβαια, και να όλα, πούμε θα... και κάτι άλλο, ναι. ε, πέρα από το δε θα τα ξαναπούμε και αύριο άλλωστε. Mm -hmm. Λοιπόν, να πούμε κάτι άλλο, κάτι που ξεκίνησε χθε το απόγευμα συζητώντα την εκπομπή του Αναρχικού Τραπεζίτη στο Χωρί ΕΦΜ. Mm -hmm. Βγήκε μια πολύ ωραία ιδέα. Mm -hmm. ε, η οποία έτσι διακινείται βλέπω και παίρνει εξάρτητη και οστά. το πούμε στου ακροατέ, το δουλεύουμε κιόλα, mm -hmm. έχουμε δεσμευτεί μέχρι την άλλη Τετάρτη να προτείνουμε συγκεκριμένα πράγματα, ε, να συγκροτήσουμε mm -hmm. ένα δικό μα λαϊκό κοινοβούλιο. Να. να βρούμε ένα χώρο δηλαδή να. όπου μονίμω θα συνεδριάζει το Λαϊκό Κοινοβούλιο. Κάθε Κυριακή α πούμε, κάθε Σάββατο ας πούμε. Να έχει ελεύθερο χρόνο και να σε mm. όλοι αυτοί που θα συμμετέχουν να ξεκινήσουμε όσοι να απομακρύνουμε 2-3 mm. να φτάσουμε α πούμε στο 1 εκατομμύριο ερευνητή μου mm. Έχεις, Που όμω αυτό θα έχει. Όποιο συμμετέχει θα αποδέχεται τι αποφάσει mm. και θα θεωρεί δεσμευτικέ τις αποφάσει του Λαϊκού Κοινοβουλίου. Mm. Θα είναι νομότυπο. Νομότυπο στη βάση των σεφερόδων του λαού. Στην πραγματικότητα ξεκινάμε κάτι το οποίο το κάνουν οι Ισλανδοί και είχαν αποτέλεσμα. Να το κάνουμε εμεί ε, με πιο ελληνικό τρόπο. Να. Ξαναθυμόμενοι τις λαϊκές και ελληνικές κοινότητες που υπήρχαν από την εποχή του... Από το, το, αυτό το, το το μας ξεκίνησαν Α, αυτά τα μπράβο, πράγματα, δεν λοιπόν, είναι... Από εκεί και πέρα να δούμε με ποιο τρόπο να το έχουμε σε μόνιμη βάση και να δεις πόσο εύκολα θα το βρει ο κόσμος και θα μπορεί να έρθει. Και εκεί να λύνουν και προβλήματα. Και προσωπικά προβλήματα. Δηλαδή τα προβλήματα ανέχειας, προβλήματα... Έτσι. Είναι μια ιδέα που τη δείχνουμε. Mm -hmm. Ελεύθερα μπορείτε να στείλετε ε, μήνυμα με ιδέες πώς να το εξελίξουμε αυτό το πράγμα και Πού τη να πια... αυτές, στο χωριό σας... Όχι, μπορούμε παντού. Που... Και στο ρίχνουμε πλέον να έψιλον. Ωραία, για να ξέρουμε. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, και στο, μπορούμε, θα το ξεκινήσω και εγώ στο facebook ας πούμε έτσι να μπορέσει να γίνει yeah. μια ευρύτερη κουβέντα. Σας λέω, είμαστε ειτεθειμένοι αυτό, να είμαστε μία μόνιμη ημέρα τη βδομάδα, μία φορά τη βδομάδα, για να μπορέσουμε να έχουμε αυτό το λαϊκό κοινοβουλίο και στην πραγματικότητα να αντρωθεί, αν και σορισμένως ακούγεται πολύ σεξιστικό αυτό, λοιπόν, να πλαισιωθεί, να συγκροτηθεί ένας αντίπαλος πόλος εξουσίας, πραγματικής εξουσίας, γιατί θα το αποδέχεται και θα το στηρίζει ο λαός. Ε, ο φίλος μας ο Δαμιανός μας λέει εδώ ότι είναι έτοιμος για τον αγώνα για την πατρίδα Πολύ προβλήμα συμμετέχω και εγώ στο ΕΠΑΜ λοιπόν, Α της είναι στοσελίδας... πολύ εύκολα είτε να βρει το τοπικό του ΕΠΑΜ πολύ... Μέσω της στοσελίδας επαμελας.gr okay. μπορεί να βρει τη φόρμα α, συμμετοχής που θα δώσει τα προσωπικά δουλειά και θα τον βρουν οι επαμείτες περιοχής. του Δηλώ... δηλώνετε τα στοιχεία σας μπαίνετε στην ιστοσελίδα του ΕΠ, ΕΠΑΜ επαμχελάς είναι μία λέξη τελεία γρ οπότε δηλώνοντας ότι υπάρχει μια λεξη οποτε δηλωνοντας εκεί τα στοιχεία σας ναι, ναι. ακολουθήστε ε, τη διαδικασία ε, που έχει μέσα οι, οι επαμήτες πρόκειται να σας θα σας βρουν δεν υπάρχει περίπτωση μη φοβάστε λοιπόν ε, να πάμε και στην τελευταία μα τηλεφωνική γραμμή για σήμερα ε, είπα στην αρχή της εκπομπής ότι Έχουμε και ένα αποκλειστικό και επειδή δεν το άφησα για το τέλος διότι από ό,τι μάθαμε, από ό,τι ενημερώθηκα εγώ σήμερα από, τον, από ένα συνάδελφο ανταποκριτή στην Τίνο οι 300 πιλευτές μας είχαν ένα θέμα και πήγαν στην Παναγιά, στη Μεγαλόχαρη για να προσκυνήσουν. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε γι' αυτό τον ανταποκριτή μας στην Τίνο, τον κύριο Θάνο Τόμπολο Κύριε Τόμπολε Γεωργία καλησπέρα σας ε, και ε, πραγματικά είμαι ο πάνω Θάνος Τόμπολος, αστυνομικός ανταποκριτής. Πρόκειται για μια έκτακτη ένδειση της τελευταίας στιγμής και θα σας πω ότι αναχώρησαν χθες με το πλοίο της γραμμής για Τίνο και οι 300 βουλευτές της Βουλής και ήταν για ομαδικό προσκύνημα στην Παναγιά για να σωθεί η χώρα μετά την ψήφιση των νέων μέτρων. Σήμερα στο τέλος της λειτουργίας όπως ανακοίνωσε ο Δεσπότης τίνο και μετά το προσκύνημα των βουλευτών έλειπαν από την εικόνα της Παναγίας στα μάτια. Παρεβρισκόμενος μου γκώσε μίλης από Αγανάκτηση και είπε επιλέξει, «Ε όχι ρε, γαμότο, κλέψανε και της Παναγίας στα μάτια» «Η είδηση για το θαύμα κάνει το γύρο του κόσμου από το CNN και άλλα κανάλια ανακρίζησε το αστυνομικό τμήμα Τήνου και διατάχτηκε ψάξιμο των βουλευτών, αλλά επικαλέστηκαν τη βουλευτική τους ασυλία. Έτσι, οι ΑΤΟΗ βουλευτές γύρισαν το μεσημέρι στον πυρεά με το πλοίο Παναγιά της Τίνο και βοήθειά μας, πάνος τόμπολος από τις Κυκλάδες. Κρίμα κι εγώ που έλεγα ότι τους κρατούσε η Παναγιά κοντά της. Λοιπόν ότι η Παναγία δεν τους θα έρθει τους 300 βουλευτές Τι από τις κατάλογες <laughs> και εγώ έλεγα θα τους είχε εγκλωβίσει εκεί θα κλείνανε οι πόρτες και θα τους κρατάγανε μέσα ή θα τους βάζανε μετά να μοιράζουν αυτά τα μπουκαλάκια. Σήμερα ε... ένας πολιτικός που θα έφευγε από, την... από το στούτι του Αντένα μου λέει Κύριε Χασάκη συμφωνείτε με αυτό που είπε ο κ. Παναγούλης λέω πιο αυτό με το Τσάλεμα ναι. Με... ναι ακριβώς αυτό αυτό ακριβώς και δεν φαντάζομαι το έλεγε Α καθουδιά να τους λες έτσι ναι, ναι, ναι το κοινό αντιδρά, το κοινό που έχουμε μαζί μα σήμερα αντιδρά, <laughs> θέλω να φω. <σομιλίου> λοιπόν, ε, να σου πω... Δεν λέω το όνομα του πολιτικού γιατί θα αντελάσει ακόμη περισσότερο. Ήταν, ασταλήσουμε... πολύ, <σομιλίου> ήταν πολύ μαζί σου σήμερα, θα το αρχίσουμε να το καταλαβαίνουμε, ξέρει. Όχι, <σομιλίου> όχι, Ήτανε... <σομιλίου> διασταύρωση ήταν στην πόρτα, στον στο διάδρομο. Έφευγε εσύ. Έμπαινα εγώ, έφευγε αυτό. Α, όπου το καταλάβαμε, ήταν πριν, αυτός πήτανε πριν από το καζάκι του πόρτα. Ένας από τους τέσσερις, το καταλάβετε. Διότι αν όλες ήταν του ΣΥΡΙΖ όχι, εγώ θα τους έλεγα για το ίδιο και σε όλους. Α, δηλαδή ε, δεν πέφτει ε, μέσα, δηλαδή. Ε, δεν και δεν ήταν, δεν ήταν Γιωργιάδης, δεν δηλαδή, ήταν Γιωργιάδης. Α, με ένα από το μέσο με τον Γιωργιάδη. Το Γιωργιάδη δεν έχουμε πολλά. πολλά. Λοιπόν... Του ξέρει ότι πουλάει ακόμα βιβλία. Ήλασαι ένα ζάπη. Εγώ δεν ξέρω το είχε κατανατήσει. Αυτό και τον ίδιο το θα πουλήσει, δεν κατάλαβα. Καλά μου κάνει φοβερή εντύπωση. Γιατί έκανα ζάπη, χθε δεν μάλισμα πότε έκανα ζάπη, μάλλον χειστεί που δεν είχαμε εκπομπή και θα είχα περισσότερο χρόνο. Λοιπόν, και τον βλέπω με τα βιβλία εκεί ούτε θυμάμαι τι ήταν αυτά, τέλο πάντων, κάτι τόμου πάλι, ρωμένο, ξέρει, ε, ε, κόκκινο λε και θα πάθει κεφαλαίου. Λοιπόν, τέλο πάντων, πριν κλείσουμε εγώ θέλω να σα ενημερώσω ότι η φτώχεια δεν έχουμε μόνο εμεί αλλά και η Γερμανοί σοβαρά αύξηση της φτώχειας ναι. στα μεγάλα αστικά κέντρα της Γερμανίας στις μεγάλες γερμανικές πόλεις λοιπόν, και παρά το γεγονός ένας στους τέσσερι κατοίκου είναι κάτω από τα ώρα της φτώχειας παρά το γεγονός ότι έχει μειωθεί η ανεργία γιατί λέμε οι αριθμοί είναι αριθμοί πάμε να δούμε την πραγματικότητα αλλά εάν δεν είμαι άνεργος αλλά μη με 300 ευρώ τι είναι ρε, παιδιά ο άνεργος πάνω του ενό έτου με βάση του κανόνε του γύρω στα, σταματάει να καταγράφεται. Δεν αυτό είναι. Μπράβο. Είναι και αυτό. Άλλο, θέλω να σου πω. Εμφανίζεται ω συνταξιούχο παράδειγμα. Στο μη οικονομικά ενεργό. Να σα πω λοιπόν όμω και ποιο είναι το εισόδημα στη Γερμανία που κάποιο θεωρείται φτωχό. Αυτό που παίρνει κάτω από 850 ευρώ θεωρείται φτωχό. Δι... Ε, 8 να... εκατομμύρια έτσι, να... Γερμανοί πολίτε. Γερμανοί. Όχι Έλληνε μετανάστε, Τούρκοι μετανάστε, mm -hmm. Πακιστάνοι mm -hmm. μετανάστε. Mm -hmm. Οι Γερμανοί πολίτες αμείβονται με 400 ευρώ το μήνα, 8 εκατομμύρια, με βάση τις επίσημες στατιστικές της Γερμανίας, 8 εκατομμύρια. Αυτός είναι ο παράδεισος που θέλουμε να φτιάξουμε α, εδώ, α, το λοιπόν, οργανωμένο λοιπόν, κράτος, το, το κράτος δικαίου και όλα τα Φανταστείτε σχετικά. Φανταστείτε που θα καταλήξουν τα 10 και κάτι ψηλά εκατομμύρια Έλληνες, Καλώς. αν στους δικούς α, τους δίνουν 400 ευρώ. Ναι. Συμπεριφέρονται έτσι στους δικούς τους πολίτες ναι. ως Άρα, πολύ καλά. Ε, εμάς ούτε ένα κομμάτι ψωμίδα δεν μα πετάνε. Κάπω έτσι θα, θα μα υπηρετήσουμε. Αν, αν δεν πάρουμε τα πράγματα. Στα εις, είμαστε είδο υποεξαφάνιση. Λοιπόν, εγώ σήμερα νομίζω ότι κλείνουμε, θα κλείσουμε αισιόδοξα. Ε... Όχι, ναι, είναι έτσι, πολύ σημαντικό είναι. αυτό Α, που γίνεται και με το ζήτημα του φλά. Ναι. Γιατί επιτέλου καταλαβαίνει ένα χώρο εργαζομένων πολύ ιδιορυθμό και, και σημαντικός δεν το λέω ξέρεις ε, αλλά ε, αυτή ε, είναι η αλήθεια είναι αφή σημαντικός χώρος είδες αμέσως είναι. πως ο κύριος Πακούλιας ένα αυτό που θα να που εξηγούσα στους εργαζόμενους στο άλτερ όταν ήταν και τους πουλήσαν οι μεγάλους συνδικαλιστές τους γι' αυτό έχει σημασία που εδώ δεν βγάζουν συνδικαλιστές δεν όταν η συνέλευση συνέρχεται μπορεί και σκέφτεται συλλογικά με πιο λογικό τρόπο. Το αφή αφή Ξεπερνά και τις προσωπικές φοβίες και τους αναστολές. Mm -hmm. Ενώ όταν εκεί επαφείς εσύ στους ειδικαλισταράδες mm -hmm. από συγκεκριμένους χώρους, με συγκεκριμένη κομματική τοποθέτηση mm -hmm. και κομματική εξάρτηση, καταλαβαίνει ότι αργά οι άνθρωποι σε πουλήσουν. Όπου υπήρξαν μεγάλες κινητοποιήσεις το τελευταίο διάστημα, όπου μπροστά μπήκαν συγκεκριμένες κομματικέ παρατάξεις, είτε αριστερέ είτε δεξιές, κατέληξε στην μία κατάληξη είχε ο αγώνα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα. Συνελεύσεις εργαζομένων λαϊκές από εκεί να βγαίνουν οι εκπρόσωποι που πραγματικά είναι εκπρόσωποι δική σου που μπορεί να του ανακαλέσει, να του εγκαλέσεις να λογοδοτήσουν και όλα αυτά τα πράγματα να μάθουμε τι σημαίνει η δημοκρατία για να μπορούμε να διεκδικήσουμε. Αν δεν το μάθουμε αυτό, πράγμα το δω λοιπόν. Και φυσικά και αυτό και με την κινητοποίηση που υπάρχει βεβαίω και στου χώρου των αυτοκινητιστών. Απλά, ξέρει τι γίνεται. Υπάρχουν επειδή μας είχαν σαλαμοποίηση <συμπή> όταν κινητοποιούσαν α πούμε φωτογραφιές και γελάγανε όλοι άλλοι. <συμπή> Μετά πήγαν οι ταξιτζίδες και γελάγανε όλοι οι υπόλοιποι. Λοιπόν και όλα αυτά. Τώρα πλέον έχει φτάσει ο κόπος το φταίει. Δεν υπάρχει κατηγορία ή κοινωνικο-επαγγελματική κατηγορία του ελληνικού λαού που δεν, έχει κολλει, δεν τον έχουν κολλήσει στον τοίχο. Απλά πρέπει να βρούμε έναν τρόπο. Να την κάνουμε τη δουλειά όλοι μαζί. Γιατί ναι, ναι μεν οι φορτογκατζίδες ή αυτοκίνητες από μόνοι τους δεν υπάρχει περίπτωση να καταφέρουν τίποτα. Αλλά όλοι μαζί πολύ γρήγορα και με πολύ απλό τρόπο, με τον τρόπο που εξήγησε Α, ο... Ναι, ναι, ναι. Ο, κύριος Το ο κύριος Παπουλιάς, να τους πετάξουμε στη θάλασσα. Είναι πολύ εύκολο. Θα βρομήσουμε τη θάλασσα μου τώρα. Και εμείς τη, τη θάλασσα. Ωραία. Θα τους πετάξουμε στην Ψιτάλια, εκεί πέρα που έχουν τους μεγάλες, μεγάλες εξάμεινες <laughs> που υποτίθεται που ότι είναι ο βιολογικός ε, ε, Εκεί μπορούμε να τους τους καθαρίσουμε ναι. εκεί. Ναι. <laughs> λοιπόν, υπενθυμίζω πριν σας χαιρετήσουμε ότι ο Δημήτρης Καζάκης είναι σήμερα καλεσμένος πρώτα στο ΡΙΑΛ, στο ραδιοφωνικό στο σταθμό, στον Σεραφείμ Κοτρότσο, εκεί γύρω στις 9. Ε, και, μετά και, στο, λοιπόν, και μετά στο Blue Sky μετά τις 10 Σε τηλεοπτική εκπομπή Οπότε διαλέγετε και παίγνετε που θέλετε να τον απολαύσετε για τη συνέχεια τη ημέρα. Ε, να είστε καλά Μέχρι αύριο εκπομπή ΑΕ θα είναι μαζί σας Στη μία η ώρα θα έχουμε καλεσμένο εδώ στο στούντιο αύριο Και καλά τα, έφευσαι, τα, τα όλα τώρα. τα Ωραία, τα απλά λέω <στονίκλει> ότι θα έχουμε καλεσμένο Εκπλήξη. εδώ αύριο στο στούντιο Έναν άνθρωπο που. Από... Είναι σημαντικό ο λόγο του πάντα ε, και θα έχουμε μια πολύ ωραία συζήτηση. Και εξαιρετικά αφιερωμένο αύριο ναι. ε, θα έχουμε και το καλεσμένο θα κάνουμε μια ειδική συζήτηση mm -hmm. για τι ευρωπαϊκέ διασκέψει περί Χρέους. Θα αναφερθούμε στην αναλυτικά, επειδή μου το έχουν πάρα πολύ, mm -hmm. αναλυτικά σε συνδιάσκεψη τη Λοζάνη του 32. Mm -hmm. για να δείτε πώ οι Συρυζέοι τη εποχή ξεπούλησαν μια ολόκληρη Ευρώπη ah. και άνοιξαν τι πόρτε στου Ναζί. Ελπίζω να μην την πατήσουμε κι εμεί σαν, αγράμμα, σαν του αγράμματο. Ωραία. Και να πω εγώ κάτι τελευταίο. Μην μασάτε, μην την πατάτε. Επειδή ξεκίνησαν ήδη τα επεισόδια με το που άντιασαν οι πύλε του Πολυτεχνίου για τον εορτασμό. Λοιπόν, και ε, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όχι, το που ξεκίνησαν οι πύλε να έχουμε επεισόδια και τραυματισμού. Έλεω. Ακόμα δεν ήρθε το Σάββατο. Α, αυτή η 17 Νοέμβρη λοιπόν. πρέπει να του μείνει εξέχαστη. Από τη μαζική και τον παλμό. Δεν υποχωρούμε. Ρεβαίως. Δεν υποχωρούμε. Θα είμαστε εκεί. Λοιπόν, καλό μεσημέρι.